you. Mm -hmm. ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Η κυρία Τζάνι είναι εδώ σε μια εκπομπή εκτακτή αντί τη θεσινή, όπου είχε και πάρα πολύ κόσμο. Έβαλα με επανάληψη τον κύριο Χατζηγανάκη. Αλλά ήρθε τώρα γιατί έχει να τα Και άμα δεν τα η Μαρία και τα λέγαμε. όλο έκτακται εκπομπέη θα έχουμε άλλη έκτακτη την Παρασκευή λοιπόν να ξεκινήσουμε είστε έτοιμοι κυρία μου καλησπέρα σα. βέβαια, παρακαλώ, τ αδέον, τ βέβαια αυτό σας. το καλό ε, καλό απόγευμα το καλή καλημέρα καλησπέρα ε, ναι, έχει γίνει... ε, ήθελα να ξέρα πως μπορούμε να, να, να, να το εννοούμε οι Έλληνες ναι, ναι, ναι, με ναι, ναι, αυτά ναι. που μας συμβαίνουν Παρόλο που παρετήθησαν και δύο, πληροφορήθηκα ισχύ ναι. από, το... από την Ανέλ. Κοίτα, από την Ανέλ, σιγά σιγά από ό,τι βλέπω θα παρετηθούν όλοι. Αν γίνει αυτό το πράγμα, όμω πάμε για εκλογέ. Ναι, ε, ναι. Ο πιο σοβαρό που είχαν εκεί ήταν ο Δημήτρη Ογκάμενο, ο, ο οποίο βγήκε, τα άκουσε, τα είπε, δεν τον αμφισβήτησε κανεί. Και πάμε παρακάτω. Και από ό,τι διαβάζω, απαραίτηται από τοπικέ επιτροπέ τη Βορείου Ελλάδο τον Ανέλ. Σύσωμα τα συμβούλια και οι ομάδε και και και, και, και, και και και Λοιπόν, είπε να μην σε τσαντίσω, αλλά έτσι δεν χρειάζεται να σε τσαντίσω. Εγώ θα και μόνο. Ξέρει τώρα να αρπάει από το θέμα. Λοιπόν, να πω καλησπέρα σε όλου του φίλου, αγαπητοί φίλοι. Εδώ είμαστε. Γουστάρο που είμαστε εδώ τα βράδια και όπω έχω πει, υπάρχουν για τη ρεκόρ ακροαματικότητε. Θα τα δημοσιεύσω. Μάλλον θα τα πω εδώ στου φίλου γιατί μα αφορά όλου. Αργότερα προς το τέλος του μήνα Ένα δεύτερον Χαιρετίζω Αμερική, Καναδά, Ευρώπη Μέχρι Κύπρο και από Κρήτη Μέχρι η Αλεξανδρούπολη επάνω Οι φίλοι είναι μέσα Και βέβαια τις περιοχές εδώ της Αθήνας Είναι τα Βιλεράγγια Σε τη Νίκαια είναι... ε, Δεν το είπα ρε, παιδί μου Θεσσαλονίκη είναι μέσα Η, η Παλήνη Ο Ιμητός Ο ημιτός. Όχι το πουν ολόκληρο, περιφέρεια, ναι. Από την Ικαρία είναι μια παρέα, Και που μα ακούει ιδιαίτερη παρέα και του στέλνουμε καλησπέρα, του ευχαριστούμε. Από την Καλιθέα μα ακούνε, από τη... απ τα Μεσόγεια, από τη Ρόδο. Ε, εντάξει, δόξα τω Θεώ, όλο το σύστημα είναι μέσα. Λοιπόν, το Χαλάγκρι βέβαια. Το Λασβέγγα, άκου Λασβέγγα τώρα. Λοιπόν. Ξεκινά. Θέλω Γιώργο κατερχήν να. Ε, να πω στους φίλους ότι δεν έχουμε αρχαιολογικό θέμα Σήμερα έχουμε πολιτικο-κοινωνικό μαγεδονιτικό Κύρι... Σήμερα θα μιλήσουμε εφόλη τη της ύλης, ναι. Θα τα θίξουμε όλα δηλαδή Ιστορικά, Δεν μπορούμε να, να, το να διεξέλθουμε ναι. ενδελεχώς τα πάντα αλλά θα, θα, το θα, μιλήσουμε, θα τα πούμε όλα Εντάξει. Θα πούμε δηλαδή και τι σημαίνει αυτό, πολιτικά Και, τι ναι. σημαίνει και εθνικά, θέλω μια έμφαση Μία έμφαση στους πατριώτες θέλω να δώσει, ιδιαίτερη. Θέλω, θέλω να πω ότι σε αυτή τη χώρα έχουμε καταντήσει ο πατριωτισμός να είναι ποινικό αδίκημα. Ναι. Ναι, ναι. Άμα τώρα. Βγήκε η άλλη χαμούρα. Ο. πως το λένε. Ο... Ένας μαλάκια βουλευτή, δεν ξεχνάω το όνομά του. Μπορεί να μην έχει μετρήσει ούτε τι ψήφου στην οικογένειά του, αλλά βγήκαν όλοι τώρα με τι 50 έδρα του πόνου. Αυτοί θα είχαν 193 και έχουν 143. Με 50, δηλαδή, ξέρει, βγαίνει, πάρε και ένα δώρο που λένε. Παίρνει δύο σαπού, πάρα και ένα, ναι. Και ένα τρίτο. Και ένα τρίτο. Ναι. Λοιπόν, και λέει: Όσοι δεν ακολουθούν αυτή τη γραμμή θα κυνηγιόνται λέει, όπω ο Μπαρμπαρούση. Δηλαδή τώρα εσύ είσαι χρυσαυγίτησα που αντιδρά σε αυτά που γίνονται κατά, σα πω. Εγώ όλοι. Καλησπέρα στο πόλο. Κοίταξε, αυτό που πρέπει καταρχήν να πούμε... Να. Είναι το ψέύδο τους. Δηλαδή, η πολιτική... Δεν το Διεθνώς. Οχ. Λένε ψέματα. Λένε και ψέματα. Ή λένε Κάποιοι... πέντε ναι. και θα κάνουν δύο. Ναι. Δηλαδή, εδώ λείπανε ναι. δέκα και κάνουν δέκα ανάποδα. Όχι, όχι, δεν με κατάλαβες. Εδώ, εδώ το ψέμα... Είναι η. αλήθεια του. Η αλήθεια του. Η Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, αποκλείεται να είναι τόσο αδαεί ιστορικά. Δηλαδή. Αποκλείεται. Δεν άρα λοιπόν, πάρα, άρα λοιπόν είναι αυτό που πρέπει να τα πούμε με το όνομά του. Λοιπόν ναι. υπάρχει ένα τραγουδάκι η κατάσταση πολιορκίας του Θεοδωράκη που λέει ονοματίζοντας σωστά Ναι, ονοματίζοντας Χωρίς, σωστά. ναι. Μα τώρα λοιπόν, αυτούς... Για να ονοματίσω λοιπόν σωστά θα πρέπει να πω έχουμε μία ανακόντα ξέρουμε τι είναι η ανακόντα ε? Ναι ποτό Ένα φρικτό φίδι Α φίδι νόμιζα ότι είναι ποτό <laughs> Ανακόντα <laughs> Η ανακόντα λοιπόν έχουμε μία ανακόντα εδώ Πάγαλος Και έχουμε μία Που μας έβλαψε Και συνεχίζει να μας βλάπτει Στο εξωτερικό Και ακούεις το όνομα Σόρος Σόρος Έχουμε Έχω εντολή από την Αμερική Από το Las Vegas κυρίως Με ακούνε κάτι φίλοι εκεί τώρα Γεια σου αγοράκι μου γαλησπέρας Λέει να πεις στη τσάνη να τα χώσει Εμεί είπαμε να μην φωνάσαι ή γίνομαι ρόμπες. Καταλάβεις να σου ε, Κοιτάξτε, δεν δίστασα ποτέ να, να καταγγείλω αυτά που πρέπει να καταγγείλω. Δεν είμαι πατριώτησα ε, και δεν έχω λόγο κατά περίπτωση και με όρια... και τα όρια βεβαίως είναι τα συμφέροντά μου, η ησυχία μου... Ε, Τέλο πάντων, ε, ιδεολογίε, μια ιδεολογία. Κυρίως έχω, αυτό που είπε, ησυχία. Στο δίκαιο τη πατρίδα μου, γιατί χωρί ρίζα δεν υπάρχουμε. Και θέλω αμέσω, αμέσω, αμέσω. Ναι, αλλά είδε πω... τι είπε τώρα, Χωρί ρίζα δεν υπάρχουμε. Το κόμμα όμω λέγεται ριζοσπαστικό. Λέει, Τι τις Μα δεν κατάλαβες, πάντοτε παίρνουμε τις λέξεις Αφού έχω κάνει ειδική εκπομπή για την ανατροπή των λέξεων mm. Έχω κάνει εκπομπή και είπα Αντικαθιστούν Ο πρώτος που το κατήγγειλε ήταν ο Ούργουελς στο 1984 Έτσι. Ένα βιβλίο το οποίο έχει υλοποιηθεί πλήρως Μέχρι... Πλήρως ακεραίας. έχει Μέχρι υλοποιηθεί κεραίας. Λοιπόν ε, και ο θαυμαστό για νέο κόσμο του Χάξλεϊ ήδη κοντεύει και αυτό στο 100% να είναι υλοποιημένο. Ναι, ναι, Κοντεύει. Λοιπόν, εκεί λοιπόν έχουμε το εξή. Αντικαθιστούμε τις έννοιε με τις αντιθετικώ αντίθετέ του, λέγοντα όμω τι έννοιε τι αντιθετικώ αντίθετέ του στη θέση των πρώτων ενιών Επομένως, κάνουμε μια φρικτή φαλκίδευση ε, εννοιολογική, το οποίο έχει συνέπειες και για το, ε, για το ίδιο μας, το, το, το, το κεφάλι, το νου μας. Μα αυτό θέλει να σου ξεπλύνουν. Ναι. αυτό που λένε οι φοιτητές ψυχικό τραλαλά. Ε, να δείτε κάτι. Ε, λοιπόν, ο... Πολύβιος, ο Μεγαλοπολίτης, λέει ε, εξιστορία ιστορία ιστορίας, γράφει στην Ιωνική, τα «Η» είναι «Α» θα σας τα αντιστρέψω εγώ, ε, Ανερεθήσει της αλήθειας», δηλαδή της αλήθειας, αν λοιπόν από την ιστορία ε, αφαιρέσουμε... Την αλήθεια, ε, το καταλυπόμενον αυτής, αυτό που μένει σε αυτή, ναι. σαν ιστορία, ε, ε, ε, είναι ανωφελές, γίνεται διήγημα λέει, γίνεται μια, ένα παραμυθάκι. Αφού ναι, το έχω αφαιρέσει την ουσία, ναι. και για τίποτα. Σωστό. Ε, ε, αυτό λοιπόν ε, το γνωρίζει το υπερσύστημα. Γι' αυτό και αφαιρεί την αλήθεια από την ιστορία, όχι μόνο τη δική μας και όλων των, ας πούμε, εθνοτήτων που του στάθηκαν εμπόδιο ή του στέκονται. Και επειδή γνωρίζει, και το ξέρει αυτό από το Θουκυδίδη, ναι. θα σας πω πώς το λέει, ότι οι άνθρωποι... Ε, προτιμούν αντί να ερευνήσουν, προτιμούν ε, αυτά που τους δίνουν αίτημα που είναι στην ουσία δολώματα. Είναι το τυράκι. Ε, ναι, λέει ο Θουκυδίδης, αταλέπορος της η ειζήτησης της αληθείας και επί τα αιτήμα μάλλον τρέπονται. Προτιμούν περισσότερο να τρέπονται στο έτοιμο, δηλαδή μια, ναι, ναι, ναι, ένα, ναι. ένα έτοιμο Αυτό που, πράγμα, που λέμε σερβιρισμένο έτοιμο, μην το ψάχνουμε, Ναι, αυτό είναι και το πρόβλημα. Να πω καλησπέρα στο Βιετνάμ, σε ακούνε και οι Βιετκόγκ. Εγώ κάτι <laughs> φίλους <laughs> ελληνάρες, ελληνάρες είναι ελληνάρες, ελληνάρες, ελληνάρες. Το Βιετνάμ, μάλιστα. Λοιπόν. Εμείς συμπαρασταθήκαμε όταν το Βιετνάμ είχε τον εμφύλιο... Και ε, τον θεωρούσαμε και τον θεωρούμε έναν ωραιότατο λαό ο οποίο ε, τράβηξε και αυτό πάρα πολλά. Ναι, αλλά κατάφεραν παρότι του σοφεδόσανε να είναι αυτή τη στιγμή Γιατί εμείς, σε πλήρη άνοδο. Εμά δεν μα αφήνουν με τίποτα. Με τίποτα. Με τίποτα. Δεν φταίνε αυτοί. Ε... Το έχουμε ξαναπει, Μαρία. Είμαστε και χοντρομαλάκια τώρα. Δεν φταίνουν οι ξένοι. Βλέπουν ότι τον παίζουμε εμεί. Σου λέει ερχόμαστε να παίξουμε κι εμεί, κατάσταση ασκήν. Βέβαια. Κι, ε, λοιπόν, να πούμε κάτι. Οι ξένοι ξέρουν πάρα πολύ καλά την ιστορία. Και την ψυχοσύνθεση Λοιπόν, μισό λεπτό. Ξέρουν πολύ καλά την ιστορία. Το ζήτημα για τους ξένους είναι πολιτικό. Είναι δηλαδή επιδίωξη συμφερόντων και ξέρεις κάτι, ακόμα και μεσούντος του ψυχρού πολέμου Καλά και πριν από το ψυχρό πόλεμο Αλλά λέμε τώρα Έτσι ναι. και πριν από το ψυχρό πόλεμο Αλλά και μεσούτο του ψυχρού πολέμου ναι. Λοιπόν εδώ συμφωνούσανε Στο ότι έπρεπε Ακούστε τι θα σας πω φίλη Να ξαναπάει η Ελλάδα στα όρια που Γραμμή παγασιτικός Αμβρακικό Που την προσδιόριζε Ως η Ελλάδα της Μελούνας Ναι μπράβο σωστή και μάλλον το βλέπουμε ένα γίνεται εκεί στα πιέρια μέχρι το δύο. Θέλω να, να δούμε και τα ψέματα που λένε. Το πρωί πριν. Α, ε, έτσι σηκωθώ ανοίγω για να διαβάσουν τίποτα εφημερίδες Γιατί όπως ναι, μας έχουν ναι, ναι. Ε, παίρνω Πότε παίρνω τη δημοκρατία Πότε παίρνω την καθημερινή Πότε παίρνω την εστία Για να ε, κάνεις Ανάλογα Τι έχει δηλαδή κανένα αυτό έτσι, συνήθως, ναι, ναι, ναι, ναι. Αλλά δεν μπορώ να τις αγοράσω όλες Λοιπόν ναι. Και συμβαίνει Περιμένοντας ναι. Να τους ακούσω Έχει λοιπόν τον Κοντζιά. Κοτζιάς ποιος είναι αυτός Ο κοτζιάς. Εγώ ξέρω ο την Ο κύριο πλατή... τη Εγώ ξέρω το... την πλατεία Κοντζιά εδώ στο Δημαρχείο τη Αθήνα. Λοιπόν. Δεν τη λένε πλατεία Αθηνάς. Ο κύριο Κοντζιά ήταν επιλεκτ... επιλεκτό μέλος α πούμε ε, ε, τη αριστερά ε, στην Ελλάδα. Έλα. Ε, βέβαια. Ε, και θειασότη όπω απεδείχθη. Ε, Αυτή που τώρα Αν δεν πει αυτοί, ότι πήρε εντολή Από τον Άλεξης Αυτοί που λέγανε ο και Νάτο το ίδιο συνδικάτο Εκεί είναι ναι, αυτό ναι. Και τώρα ναι. σκοτώνουν να βάλουν στον Νάτο και τους υπόλοιπους <laughs> Πώς γίνεται <δείτε laughs> αυτό βάλουν, <δε>, τώρα, δε, Είναι λοιπόν... Νάτο Νάτο Πάρτο <laughs> Λοιπόν Θα ε... γελάσουμε σήμερα το βλέπω εγώ το Βλέπω ε, ε, κάνε με να γελάσω λίγο γιατί ε, Όλους κάνουν να γελάνε δω, γιατί στο τέλο θα κλάψω μόνος μου Πονάει το στομάχι μου Και ναι. δεν είμαι μόνη Όποια φίλη ή φίλο παίρνω ναι. ε, Έχω πονοκέφαλο δεν ναι. μπορώ Έχω ναι. κατάθλιψη Πονάω εδώ κάνω εκείνο Λέω τι ναι. περιμένετε σωματοποιείτε ναι. όλοι Και εγώ τι είμαι, είμαι. Ίδρυμα Απόρων Κορασίδων είμαι. Εγώ λέω κατάλαβε Μαρία Όλοι έρχονται εδώ και μου λένε τον πόνο τους <laughs> <laughs> <laughs> Θα αρχίσω να πουλάω παψίπονα στο τέλος. Μάλιστα. Λοιπόν, για λέγε, για λέγε. Λοιπόν, Δεν να ρωτήσω κάτι επίσης από τον mm. Πολύβιο, τον Μεγαλοπολίτη. Mm. Ε, και ξέρεις ότι η, η, η δυναστεία των Μακεδόνων που έδωσε και τον Αλέξανδρο, που είναι Αλέξανδρος Τρίτο. Ναι. Ε, Ο Γάμα. Ο Γάμα. Να πήρεις άλλα δυστυχώς τον... Να το λέω σωστά. Σαν, ο Γάμα. Λοιπόν, είναι από το Άργος. Έτσι, δηλαδή... Για πες αυτά. Έτσι, φεύγουν από, το, από την Αρκαδία και εξακτινώνονται οι Έλληνες. Έτσι, το είπαμε αυτό. Να, να θυμόμαστε ένα πράγμα. Ότι η περιοχή εκείνη ε, είναι... Ε, η Θεσσαλία και η Κεντρική Μακεδονία είναι θάλασσα. Θεσιαλίας. Ε, και πριν από 140 περίπου εκατομμύρια χρόνια μιλάει τώρα ο Μαριολάκος που μας είχε κάνει μια ομιλία έτσι ο ομότιμος καθηγητής της ε, ε, γεωλογίας αλλά και μέλος αντεπιστέλων σε δύο ακαδημίες αθανάτων, δύο χωρών... η ε, Ιαπωνίας νομίζω και... Όχι με σίγουρη για Ιπωνία, και ε, Ρωσίας. Ω, και βέβαια είναι, και είναι σένιορ σε διάφορα αυτά και τα λοιπά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ε, ήταν λοιπόν η, η θάλασσα από την οποία... Ε, και ήταν ένα κομμάτι της Ανατολικής Θεσσαλίας, η Βόρεια Εύβοια, ήταν συνεχόμενο όλο αυτό. Τα νησιά ήταν περισσότερο γη. Λοιπόν, και λεγόταν Πελαγωνία. Συνέχισο. Λεγόταν πελαγονία. Ε, ο Όλυμπος θα βγει από τη θάλασσα, καθώς θα, θα πιέζουν οι πλάκες με την... Ε, αυτή θα... και θα βγει ο Όλυμπος γι' αυτό και στην κορυφή του Ολύμπου έχουμε όστρακα υποθαλάσσια πλειστοκέν περιόδου λένε οι γεωλόγοι μάλιστα εγώ τα έχω δει και στο μουσείο που έχουμε στο Πανεπιστήμιο το γεωλογικό ναι. μπορούν να τα δουν όλοι ε, μετά από 35 εκατομμύρια περίπου χρόνια ε, θα δημιουργηθούν τα αλπικά συγκροτήματα ε, και τα πυρηνέα, και η πίνδας μας. Και η πίνδας μας. Έτσι. Ε, και να ξέρουμε ότι αυτές οι ανακατατάξεις ε, δίνουν, ας πούμε, ε, την εγυήδα, ναι ε, η οποία είναι μια αδιέρετη σε σχέση με ότι ήταν πλην, μάζα ξηράς, <εσοβολοί> ε, και πρέπει να ξέρουμε ότι ε, κάπου εκεί θα δημιουργηθούν ανάμεσα δηλαδή σε αυτή την περίοδο, δεν θυμάμαι τώρα ε, τον ακριβή αριθμό, αλλά περίπου εκεί θα δημιουργηθεί και ε, η, α, η Αττικοβιωτία και η κυκλαδική Μάζα ω ενιαία. Λοιπόν, ε, να ξέρουμε οτι πριν 400.000 χρόνια η στάθμη της θάλασσας ήταν 200 μέτρα πιο χαμηλή πριν 400.000 χρόνια. Ε, Εν πάση περιπτώσει αυτές οι ανακατατάξεις και τα λοιπά όλες κάνουν τους Έλληνες να εξακτηνώνονται παντού και να προσπαθούν να βρίσκουν σταθερά σημεία ναι. και όπως μας έλεγε ο καθηγητής μου ο Μαρινάτος, ο μεγάλος Μαρινάτος χρησιμοποιούσαν οι Έλληνες κάλες τα, τα, τα κομμάτια της ξηράς όταν γινόταν κατακλυσμοί και λοιπά, για να πηγαίνουν στα πιο συμπαγή στέρεα έτσι. Ε, κομμάτια. Λοιπόν, α, και ο πατέρας του λοιπόν είναι από το γιος Δία, από το από τις δυναστείε του Άργου, η αρχαιότερη πόλη έτσι, στο έτσι λένε, Άργους, ναι, στον ε, στο στο πλανήτη. Και που εκεί, α πούμε, θα πάνε και οι, οι κόρε του Δαναού, έτσι, ε, για να, να καταφύγουν που θέλαν να τις παντρέψουν. Γιατί όλο αυτό ήταν ενιαίο κομμάτι. Και έχουμε πει ότι η Βόρεια Αφρική, η Ευρώπη κτλ. ήταν, ήταν ελληνικό χώρο και η Ασία από εκεί. Ε, Συνεχίζεις. Ο Φίλιππος, ο γιος του Αμίντα. Μας λέει ο Ηρόδοτος, Γιώργο Άκου. Μας λέει ο Ηρόδοτος ότι λέει Τίνος και πηλίκης δίτιμής αξιούσθε Μακεδόνας εις πλοίο του δύο χρόνων, ή δηλαδή τον οποίοι, το «Η» εδώ είναι ο μικρονιότα οι οποίοι έτσι, ποιάς και, και, και πόσο μεγάλης έτσι, ε, πρέ, ε, ε, αξίζουν οι Μακεδόνες, οι οποίοι τον περισσότερο χρόνο της ζωή τους ε, δεν πάβουν να αμήνονται με τους βαρβάρους, να δίνουν μάχες ε, υπέρ της των Ελλήνων ασφαλείας. Ό,τι γαρ αήποταν εν μεγάλη συν κινδύνη τα κατά του Έλληνα, ή μη Μακεδόνο, είχαμε οδόφραγμα. Και ο, καθ, γιατί κάθε φορά που ήρθαν με πρόβλημα, πρόβλημα οι Έλληνε, που είχαμε πρόβλημα οι Έλληνε, η, η, η, η, η, η κυρίω Ελλάδα, Ελλάδα. του είχαμε ο πρόφραγμα. Δηλαδή, οδόφραγμα που είχαμε προβλημα οι ελληνε εμεί σήμερα. Εφ... Πρόφραγμα. Λοιπόν, λέει ο Πολύβιος στην ιστορία του και ιδιαίτερα αυτό το κομμάτι είναι από το 1.χ,352. Ε, επίσης, επίσης, επίσης, το 479, όπως ξέρουμε, ο Μαρδόνιος παίρνει εντολή από τον μεγάλο βασιλέα των Περσών να... Επιτεθεί και στην Νότιο Ελλάδα. Έχει πάει, έχει περάσει σαν σύμφωνα και τα λοιπά. Έχει υποχρεώσει τους άλλους, τους έχει... Κυριεύση να το πούμε έτσι, αυτή, ναι. ναι. Λοιπόν, τη νύχτα βγαίνει κρυφά από το που τους έχει Σύρι και τους Μακεδόνες βασιλείς και, τους... και από τη Θράκη και τα λοιπά που τους έπαιρνε. Λοιπόν, μια σκιά η οποία πηγαίνει, έτσι, στους Έλληνες κάτω, φεύγει ναι. από το αυτό. Μια σκιά. Ναι, μια σκιά. Είναι Μάλιστα. ο Αλέξανδρος ο πρώτος, ο mm -hmm. γιος του Αμίντα, mm -hmm. που ήταν από τη βασιλική οικογένεια. Και δίνει τα πλήρη σχέδια και ενημερώνει ότι το πρωί έχουν επίθεση και... Γιατί τσακώνονταν οι ε... Αφινέοι ε... με τους Σπαρτιάτες. Ε... Έτσι, ποιος θα κάνει και είχαν αφήσει αφύλακτα. Ως και θα γίνει τον των πλατεών, έτσι. Τρογόμα αβαλάκες μεταξύ μας. Και τι τους λέει το παραδίδιο Ηρόδοτος. Αυτό στεγάρ έλλην γένοσιμοι τορχαίων το ορχαίον, αυτό το, το το πρώτο γράφεται με ωμέγα γιατί είναι συνέρεση... Δο, δοτική το, ίσως. Του, ...του όμικρον και του αλφα. Ναι. Έτσι, από την αρχαιότητα δηλαδή. Ναι. Από την αρχαιότητα. Και αντελευθέρας και αντί για να είναι ελεύθερη Ελεύθεροι, ναι. ...δε δουλωμένην ουκάνε την Ελλάδα. Και δεν μπορώ... Αντί να είναι ελεύθερη να βλέπω να βλέπω την Ελλάδα, την Ελλάδα να κρατήσει και η Ελλάδα. Γιατί ναι. αν η Ελλάδα κρατήσει, θα ελευθερωθούμε κι εμεί. Θα του εκδιώξει και από εδώ. Και πράγματι έτσι έγινε. Αλέξανδρος ο πρώτο γιο του Αμμίντα, βασιλεύ τη Μακεδονία. Εξού και το η νησιμενή πόλη. Ναι, λοιπόν. Να αυτό ασύσ... στεγά στετίζουμε. διότι. Ποιο είσαι, του λένε και γιατί το κάνει. Πάει λοιπόν αυτό και, και τα δίνει. Λοιπόν για να μην κάνουν και έπρεπε να γυρίσει για να μην κάνουν αντίπινα οι ναι. τέτοιοι να τους το δώσει έτσι λοιπόν αυτά τα ωραία και τερπνά ας βάλε μας ένα ε, ωραίο τραβουλάκι θα βάλω σπανουδάκι έχω βάλει το, από το του Αλέξανδρου, οι κλπ. Δεν θα σας απασχολήσω με ιστορικά. Όχι, Γιατί απλά συνδέει, μόνο, τα συνδέει, τα Έτσι για να, για να, να καταλάβετε ότι δεν, δεν υπάρχει αμφισβήτηση εδώ. Δεν συζητάμε τέτοιο θέμα. Ε, έτσι, είναι, είναι συμφέροντα πολιτικά που είναι από παλιά. Λοιπόν, και εδώ συμφωνούν όλοι, όλοι οι μεγάλοι λακκέδες που υπηρετούν τον διεθνή σιωνισμό. Ναι παιδί μου, αλλά είσαι ένα λάθο. Λες ο Αλέξανδρος, ο Αλφα, ο Γιος του αμίδα, Πες, ο, ο Ζάεφ, ο Τρίτος. Δεν κατάλαβα. Αμιντόφσκη λεγότανε. Ο Αλέξανδρος. Ο Αμίντας. Να, να σου πω κάτι. Και τι, σε τι γλώσσα ο Αριστοτέλης τον δίδαξε τον Αλέξανδρο, σε σλαβικά και κάτι. Σλαβό... Σε κυριλική γραφή. Γιατί εδώ το πρόβλημα είναι... Σλαβοαλβανικά, σλαβοσέρβικα Ούτε ξέρουν τι είναι, σλαβο... είναι. Καλά οι, είναι... οι Σέρβοι είναι σλάβοι Σλαβοβουλγάρικα Δηλαδή ουνίτικα Δεν ξέρω Εδώ έχουμε ούνους, σλάβους Μπορεί ε... να είναι και σουνίτικα Ναι Μουνίτικα δεν ξέρεις Ναι Υπήρχε ένας εξτρέμς Και στη... είχαμε καταμόλυνση τη βουλής των Ελλήνων Να σηκωθούν οι δύο Σιριζέοι βουλευτές Να μιλάνε σκοπιανά Και να μιλήσουν Βουλά. Τι γλώσσα λέει Μακεδονική ναι. λοιπόν, Να τους ναι. θυμάστε στο βορρά εκεί ναι. Εσείς τους βγάλατε Δεν παρετήχε κανένα όμω. Λοιπόν υπήρχε ένας εξτρέμς Στη Real της, λίγο παλαιότερα Και λεγότανε Πέδρο μονίτη. Στον Αλμπέντο 14 γίνονται αυτά αγαπητοί φίλοι Ρεαλ Μαδρίτης Μαρία Τζάνι, Μακεδονικό Αμυντόφσκι Και Σπενουδακόφσκι Είπαμε ότι είναι τρίτη βραδά και Ακούμε την κυρία Μαρία Τζάνη Εκτάκτο δεν μπορούσε να γίνει η εκπομπή, εχθέ. Βάλαμε επανάλυση στον κύριο Χατζηγανάκη. Είμαστε εδώ σήμερα γιατί η τρίτη είναι χαλαρή πλέον. Γιατί το φθινόπωρο θα αλλάξει πια το πρόγραμμα, τέλο καλοκαίριου δηλαδή. Θα μπουν και νέε εκπομπέ μέσα και νέα πρόσωπα. Α πούμε ότι είναι η εκπομπή γιατί οι Έλληνε, σαν είδα που είναι τρίτη, θε, θέλει να συνδέσει λίγο την ιστορία με τα τρέχοντα ζητήματα που μα όλοι. Το λέμε περιφραστικά δεν είμαστε Αλλά το πεζούμε άσχετοι Παύλα αυτοί που κάνουν τους ε, Πονηρούς Τερέζα μου ήταν σπανουδάκι, Η δρόμη που δεν περπάτησε Και αυτό λέγεται η δρόμη του μεταξιού Που μόλις ακούσαμε Λοιπόν έχω και άλλα σπανουδάκι Και θα βάλουμε διάφορα τέτοια σήμερα Λοιπόν Είχαμε μείνει στον ε, Αλέξανδρο τον πρώτο ε, Του ε, ε, γιο του Αμυντόφσκι Θέλω να πω ότι ο Σόρος έγραψε άρθρο αμέσως mm. ο Σόρος Ο Τζόρτς. Η ανακόντα που είπαμε. Το Φίδι. Το Φίδι. Έχουμε και μέσα Φίδι. Μα ξέρεις, ο, ο ελληνικός λαός, ο Σάκης υπέκυψε, υπέκυψε από, πρόσεξε, την πλεονεξία κάποιων προδοτών του Μα. κυρίως από τον πολιτικό χώρο Δεν, αλλά έχουμε απολύσει παιδί μου, τι ε, παραγωγή βέβαια, είναι αυτή τώρα βέβαια, σε παρακαλώ βέβαια, και από εχθρούς που είχαν εγκατασταθεί εδώ δήθεν ως Έλληνες υπήκοοι και... είχαν πάρει χαρτιά ελληνικά ε? ήταν ελληνόφωνοι βέβαια. ας πούμε δεν ήταν Έλληνες το γένος. Βέβαια. βέβαια. Άρα άμα δεν είσαι Έλλητο γένος... Πώς Λικό και Μαρία, μία, όρος... μία διαφορά. Άμα δεν είσαι Έλλητο γένος... Δεν είσαι προδότης. Δηλαδή κατάφεσαι... Είσαι, είσαι πράκτορας. Αυτοί καταργηθήκαν. Ήταν στα παλιά. Είσαι πράκτορες. Είσαι εχθρό. Δεν είσαι προδότη, είσαι εχθρός. Και όταν μπαίνουν στην πόλη... Στην πόλη στη χώρα σου οι εχθροί... Έτσι. Και εγώ θέλω να, να πω κάτι ε, Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή Δεν έχει έναν ηγέτη που να έχει ενστερνιστεί Το ήθος του λαού Γιατί παρόλο Γιώργο που το αποστέρισαν την παιδεία, που το αποστέρισαν τι αξίε του, παρόλο που τον καταδίκασαν να, να, να έχει έναν εφιάλτη, μια δαμόκλειο σπάθη πάνω από το κεφάλι του. πώς να βγάλει το μήνα, Μα πώς ήταν. Μα ήταν αισθημένο το πρόγραμμα αυτό. Σε εξουθενώνω λοιπόν, οικονομικά, βέβαια. ψυχολογικά, για να είσαι έτοιμο να δεχθεί το κολοδάχτυλο. Βέβαια. Απλά είναι το λοιπόν, αυτό ο, ο ηγέτη πρέπει να ενστερνιστεί το ήθος του λαού για να μπορέσει να το, το αποδώσει. Όταν λοιπόν αυτός είναι, έχει άλλη συνείδηση, όχι ελληνική, ναι. έτσι. Του είναι εύκολο να κάνει οτιδήποτε. Βεβαίως. Να ξέρει όμως ένα πράγμα και διαβάζω κάτι από τον Ελίτη. Λέει ότι αυτός ο λαός στις ώρες του κινδύνου... Ναι. στο πείσμα της συστηματικής ητοπάθεια των αρχηγών του... έρεται χάρη σε έναν αόρατο... έναν ευλογημένο μηχανισμό... στα ύψη που απαιτεί το θαύμα... και θα το κάνουμε το θαύμα Έλληνες. Λοιπόν, εγώ έχω να σου πω εδώ Μαρία μου... και είμαι επεπισμένος γι' αυτό... Έχω να σου πω και είμαι πεπισμένος. αυτό το παιδί λέει ότι είναι πρωθυπουργό, του πάνε να λέει αυτό. Ασού, εντάξει, επέτυχε δύο πράγματα. Ανεμάκτος ξεφτύλισε ό,τι αυτό που λέγεται αριστερή αντίληψη, μετά από 70 χρόνια, δηλαδή μετά από αυτό θα περάσουμε σε άλλη φάση και είναι καλό. Και ένωσε όλου του Έλληνε. Έκανε δύο λάθη. Που δεν το έχει καταλαβεί κανεί ακόμα αυτό Δεν έχει βρεθεί η γέτης, Έστω και από μαλακία του να ενώσει την Έλληνα Δεν έχει βρεθεί μέχρι σήμερα Όλοι τον χωρίζανε για να βγάλουν τα ψηφαλάκια Εδώ τώρα δεν έχει ψηφαλάκια Εδώ το έργο είναι πατριωτικό Και δεν το έχει πάρει χαμπάρει κανένας Αυτά τα δύο εγώ και από μαλακία να έχουν γίνει, που έχουν γίνει όλοι από μαλακία. Όλοι τα μα... πήραμε χαμπάρι, όλοι τα ξέρουμε. Όλοι εσύ, εγώ και. αυτοί που και έχουμε ύψη... μυαλό, βέβαια. Ε, ε, πόσοι έχουν μυαλό, ρε Σιμαριά, τώρα. Αφού πήραν το τυράκι, τα μυκονοδάλια. Εμεί Λι, οι, οι Έλληνε έχουν μυαλό. Ναι. Λοιπόν, κάναν αυτή τη μαλακία, πιστεύοντα ότι έχει κοιμηθεί το σύμπαν και ενώσαν όλου του Έλληνε. Όσο μαλάκα να είναι ο Έλληνα, μόλι τον θίξει τα πρακτικά του ζητήματα. Θα στην κάτσει τη βάρκα. Τελείω. Τώρα δεν δε, δε μπορούν να βγουν από, από το σπίτι. Θυμίστε το αυτό. Γι' αυτό τα έκανε και στην τελευταία φάση. Α ακόμα, πούμε, ακόμα και το 19 να έχει εκλογέ, τα έκανε στην τελευταία φάση. τα έκανε στην αρχή. Το πήγε τσουκουτσούκου, τσουκουτσούκου -τσουκου, το μάρκετινγκ. Οπότε τώρα θα δούμε σε ποιον κόλλο θα μπει το κολοδάχτυλον. Πάντω όχι στο δικό μου ή στο δικό σου. Είναι σίγουρο. Και λέει και ψέματα ότι υλοποιήσανε, έλεγε ο Κοντζιάς το πρωί. Με αριστερός ε, ρε θιάτυρα ολοκο... λέω με την έννοια στον καβάλο πούμε, Εγώ ας πούμε που έχω κάνει επέμβαση, δεν μπορώ να πω ότι με αριστερός γιατί δεν έχω, έχω αφαιρέσει τα γεννητικά ε, χρυτσάκι μου. <laughs> λοιπόν άσε με, <laughs> το έχω προ, προδεί το έργο. Λοιπόν, ε, λέγε, προβλέψει. Ότι υλοποιήσανε την, τις αποφάσεις της, του Βουκουρεστίου. Τις αποφάσεις λέει... του Κίση και του 1974 ελοποιούν ναι, και, και λέει, του το έχουν χαλεύγει. Και λένε ε, ε, ε, ψέματα γιατί? γιατί εκεί ο καραμανλής πρόβαλε βέτο. Και είπε τέλος. Πρόβαλε βέτο και από τότε η Αμερική τον κήρυξε Περσόν Ανών Κράτα και, το και τον έριξε και και το πλήρωσε. με όλα αυτά. Ναι, ναι, ναι. Και λένε σταθερά ψέματα. Εγώ θυμάμαι και επικαλούμε ζει ο σε μια εκπομπή που είχε κάνει με τον «Και είμαστε καλεσμένοι» όχι στις πύλες του αυτού και τα λοιπά μια, ένα talk show στον Αθέατο δηλαδή, Κόσμο ναι, είναι ο συνάδελφός μου ο καθηγητής ο Μικρογιαννάκης ε, ο ένας πρέσβης Γεωργίου ναι. ονόματι Ο Γιώργος ο Γεωργίου Μπράβο. Λοιπόν ναι. και εγώ μιλούν αυτοί και λένε για το ήταν τότε είχε τεθεί το θέμα Είχε έρθει ο Νίμιτς εδώ έλεγε διάφορα πράγματα και τα λοιπά. Ναι. Και εγώ έδωσα ένα όνομα εκεί γιατί είπανε ποιο να είναι το όνομα και είπε ότι δεν πρέπει να είναι ούτε προσδιορίζουν ούτε προσδιοριζόμενος αλλά... η έννοια Μακεδονία στην ονομασία. Αλλά επειδή αποτελείται το μόρφωμα αυτό του τίτο από Σέρβους, Αλβανούς, Βουλγάρους και Έλληνες στο 200.000. Ναι. Και δέκα, δεν καλά μην μιλάει κανείς. κέντρο, λοιπόν, ή διαλύεται και δίνει τις, τις γαίες αυτές τους αντίστοιχους. Και πάνε με τους λα... θέλει αυτή... να παραμείνει, είπα... Το όνομά του είναι «Κεντρική Βαλκανική Δημοκρατία». Mm -hmm. Λοιπόν, και το είχαμε σκεφτεί αυτό μαζί με τον καθηγητή, τον συνάδελφό μου, τον Θόδωρο τον Πόλη, από την Ήπειρο. Mm -hmm. Λοιπόν, και το είπα. Ξέρεις τι έκανε ο Καραμανλής την επόμενη μέρα? βέβαια. Λοιπόν. με πήρε το γραφείο του τηλέφωνο και μου είπε να το στείλω... Σαν πρόταση. Να το στείλω με, με ένα ανάπτυγμα τεκμηλώνοντάς το όπως ακριβώ το είπα. Λοιπόν, mm -hmm. θέλω να σου πω δηλαδή ότι ο Καραμανλής ε, δεν είναι τυχαίο ότι ε, τα, τα στείλωσε εκεί, εντάξει. Ναι. Και, και είναι και μάλιστα θέλω να πω το εξής πράγμα, να μην ξεχνάμε ότι 22 Ιανουαρίου του 92 mm. το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Απέριψε αίτηση των σκοπίων να αναγνωριστεί ως ανεξάρτητο κράτος με την ονομασία Δημοκρατία της Μακεδονίας και αρνήθηκε την είσοδό του στην Ευρωπαϊκή Ένωση επειδή η ονομασία πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας περιείχε τη λέξη Μακεδονία. Αυτό το Συμβούλιο της Ευρώπης. Υπάρχει και ένα, βιντεάκι, υπάρχει ένα βιντεάκι που το ανεβάζω κάθε μέρα όπου ο, ο Μιτεράν σε συνέντευξη που και τον ρωτάνε σχετικώς λέει τι ναι, ναι. είναι αυτά λέει, η Γαλλία αποκλείεται να αναγνωρίσει λέει χώρα βέβαια, αυτό βέβαια. και να αλλάχτε η ιστορία των φίλων μας των βέβαια, Ελλήνων βέβαια. Κλπ, κλπ. Βέβαια. Τώρα πώ το λοιπόν... παίζουν έτσι δεν ξέρω. εκείταξε να σου πω κάτι ε, αυτά, τα, αυτά τα ιδεολογήματα mm -hmm. ε, οι νεοπλασίες ηλεκτικές ε, σλαβομακεδόνες Βουλγαρο-Μακεδόνες, ναι. Άλβανο-Μακεδόνες ε, ε, ε, Λοιπόν, είναι, είναι, πώς να σου πω ε, Σαν να λέω εγώ τώρα Έχει και το δον μέσα, την πρόθεση δον δηλαδή, ναι, λένε, είναι δον σαν και τα στρουμφάκια ναι. που ναι. φτιάχνουν λέξει λέξεις, με τη λέξη στρουμφίζω ναι. Μονίμως πώς λέμε λοιπόν, καρχιδόν, Υπάρχουν μόνο οι Έλληνες Μακεδόνες Τέρμα Έτσι. και τελείως. όπως υπάρχουν οι Έλληνες Υπηρώτες Έτσι. Όπως υπάρχουν οι Έλληνες Θεροελλαδίτες Όπως υπάρχουν οι Έλληνες Πελοποννήσι Και έγραψε ένας εκεί που είχαμε λέει Βόρειο Ήπειρο, Και δεν έχουμε λύσει το θέμα Τώρα αποκτήσαμε και Βόρειο Μακεδονία Βέβαια. Βόρεια Κύπρο Δηλαδή τι είμαστε τόσο μαλάκες Εγώ θέλω να, να μου το ε... κάνεις ένα πακέτο Κοίταξε αυτό. εδώ είναι, είναι και το ψέμα Τα ψέματά τους Καταρχήν επέθε Επέφερε, λέει, ειρήνευση. Συγγνώμη. Αφού καίγεται το σύμπαν. Και για εκεί. να καταλάβω. Συγγνώμη, συγγνώμη. Ε, φίλοι μου, να σα ρωτήσω κάτι. Γιατί είχαμε μπόλεμη κατάσταση στα Βαλκάνια? Ναι. Δεν είχαμε. σα-ίσα. Ναι. -ίσα. Που πάρα πολλοί Έλληνες μη αντέχοντας την Μαριά φορολογία από εκεί. εδώ Πηγαίνανε εκεί και στη Βουλγαρία Και στα Σκόπια και στην Αυτή Και φτιάχνουν επιχείρηση Όλους τους πιναλέους με τη φορολογία εδώ Την ακριβή τους κάναμε μάγκες λοιπόν, Την Αλβανία, τα Σκόπια, τη Βουλγαρία Ακριβώς λοιπόν, Τώρα θα έχουμε εμπόλεμο κατάσταση Ακριβώς Και να σα πω γιατί Γιατί αφού είδανε να σας πω τον, το, το, το, το, το, το λόγο που λέει ο λαός Μάθανε ότι απαυτονόμαστε Πλακώσανε Και η Ρωμά γηφτη, Θα πλακώσουν όλοι τώρα Ρωμά. ναι, Και θα, κάνουν, θα θα ζητούν όλα αυτά τα πράγματα Γι' αυτό και σας λέω Ότι ε, ο στόχος τους είναι να πάρουν ε, όλη τη Μακεδονία Όλο το Βορρά και να θυμάστε, τώρα, ότι, να θυμάστε ότι και η Ήπειρο λεγόταν Μακεδονία παλιά πριν ονομαστεί Ήπειρο. Έτσι. έτσι. Με τον πύρο ονομάστηκε Ήπειρο και τα λοιπά ήταν. Και θέλω, θέλω να σας πω ότι ένα άλλο ψεύδος μεγάλο ε, στην ύφη του Βορρά, την υπέροχη Θεσσαλονίκη μας τη συμπροτεύουσα του ελληνικού μα κράτου, ανέκαθεν συμπροτεύουσα. Mm -hmm. Και είχε γίνει μια πρόταση από κάποιον, δεν θυμάμαι λίγο πρόσφατα στο παρελθόν να πάει εκεί η πρωτεύουσα. Δεν, το, δεν βλέπουνε μακριά, παιδί μου. Είναι ε, αρχιδόνιοι. Πώς είμαι καρχιδόνιοι, το ΚΑΠΑ το, δεν προφέρεται. Ας πούμε, όποτε λες αρχιδόνιοι. Ναι. Λοιπόν, για λέγει. Ε, λοιπόν, ε, θα τη Σκοπιανοί ναι. Βούλγαροι ψαράδες ναι, ναι. Που θα ψαρεύουν στο θερμαϊκό Και, θα και, είπε, και, και είπε Ο κύριος Κοντζιάς Ότι λέει Σύμφωνα με το δίκαιο της θαλάσσης Άκου ψέμα Με το δίκαιο της θαλάσσης Δεν μπορεί μια χώρα που θα μπει τώρα στον, στο, Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ναι. και στον ΝΑΤΟ Να μην έχει πρόσβαση στη θάλασσα και αυτή. Και ρωτάω Η Αυστρία είναι ανεπτυγμένη χώρα ναι. Είναι χώρα μέλος του ΝΑΤΟ πια... Έχει θάλασσα Ναι πού έχει θάλασσα Και αφού θέλανε η Σκοπιανή θάλασσα Γιατί δεν πηγαίνανε από την Αλβανία Που ο, μεγα... ο... Το περισσότερος πληθυσμός τους είναι Αλβανοί Και είναι και δίπλα Και είναι δίπλα Η Σλοβακία έχει θάλασσα Η Τσεχία Μπα... έχει ε, ε, ε, θάλασσα Πήρα ένα, ένα, ένα κράτος πήρα ε, Και ένα 500 Έτσι, τώρα Λοιπόν, λοιπόν αυτά Αυτά τα λένε σε πολίτες που νομίζουν ότι έχουν την νοημοσύνη τους. Γιατί δεν μπορεί να έχουν νοημοσύνη και να είναι τόσο ηλίθιοι. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Μην ξεχνάτε ότι είμαστε εδώ σαν 14, δεν είναι Δευτέρα, είναι Τρίτη. Και με τη Μαρία Τετζάνη έχουμε μια ανέτη εκπομπή σήμερα. Δεν ακολουθεί κάτι άλλο οπότε θα πούμε ότι γουστάρουμε Ακούμε στα μάτια Πανουδάκη το κομμάτι που λέει: Έφυγε νωρί. Έφυγε νωρί. Ούτε που προλαβα να αρχίσω. Νωρίς, μα είχα και. Ο δικό το λάθος. Λόγια μυστικά Την αλλιόψη σου να εγγίξω Λόγια μαγικά Από έναν κόσμο μου κρυφό Έφυγες νωρίς Κομματιασμένες υποσχέσεις. Ορομέε βιαστικέ. Έκλεισε σιγά. Τη πόρτα ο μήπω με πονέσει. Βρήκε, δυο τρει Η ιδιαίτερη μέρα σήμερα Κάνει τα σχολιά της Τα συνδέει βέβαια και με τα ιστορικά γεγονότα Και πώ αλλιώ θα γινόταν αυτό ε, Άλλωστε Η μαρια Τζάνι Τζάνη εδώ Albedo14.com Ρωτάνε οι φίλοι Ωραία όλα αυτά τα ξέρουμε Γιατί είναι και το κοινό γνωρίζει Έστω και ρητορικά Για να εξαρτάται από εμά. Η μαλακία πάει σύννεφο Τι προτείνει λέει Σαν έστω λύση ρητορικά Η κυρία Τζάνη Λέει, Αυτό θα σας το πω στο τέλος Έχουμε διαδρομή ακόμα Α, ωραία, Γιατί κάποιοι τα ξέρουν Κάποιοι δεν τα ξέρουν Και πρέπει να ακουστεί ο λόγος Μάλιστα. Δεν έχουμε μισό λόγα απόψε Πρέπει να τα πούμε Άρα. Πρέπει να πούμε παραδείγματο χάρη Ότι ο Σόρος πανηγυρίζει ε, Κάνει λόγο για ιστορική ευκαιρία ε, Και ζητεί ενοποίηση των Βαλκανίων Και κατάργηση κάθε εθνικού στοιχείου Εντάξει, να... γίνουμε όλοι Βαλκάνοι, δηλαδή. Δεν υπάρχει ιστορία, τέρμα. Από τη Θεσσαλονίκη μου λένε ότι μα ακούνε με μεγάλη προσοχή και ότι. Μισό κοντά να το διαβάσω. Άποψη μου λέει θα χυθεί αίμα από τα χωριά εκεί των ντόπιων. Τον, Τον ντόπιων, εδώ Μάλιστα. θα ξεκινήσει η κατάσταση. Είγον... Δεν είναι όλη νόημα, άοτα με την καλή έννοια το λέμε. Ναι. Θα πάρει κανεί στραβέ και θα κάνει Ότι τσάκα. ο Γάπ... Ο γαπ. Όλο χαρά είναι. Ο ΓΑΠ πανηγύρισε στην Σοσιαλιστική Διεθνή, πανηγύρισε ω ναι, πρόεδρος. Ναι, ναι, ναι, το είδα. Μα ο ΓΑΠ είναι το έντερ, είναι τέσσερα τέταρτα yeah. αυτός. Το ένα τέταρτο, τη μάνα του, που λέγεται Τσάντ, είναι Τσαντόφσκι, είναι γηφτοσκοπιανός. Το άλλο τέταρτο είναι Μινέικο και ούτω καθεξίας. Λοιπόν, να θυμίσω του φίλου αύριο στον άλιμο Έχω κάνει αναρτήση. Ο κλείνει ο φίλο μα, ο Καλήμαχο. Έχει παράσταση στο θέατρο στον Άλυμο. Θα δώσω ότι έτσι και λοιπά. Έχω αναρτήσει εγώ για τους φίλους που είναι στο Facebook, φίλοι μου. Ε, με τον Όμιλο Θέσπη που έχει. Μια θεατρική παράσταση καταπληκτική. Θα πω λεπτομέρειε σε λίγο. Και όσοι είναι εκεί κοντά, η είναι ελεύθερη νομίζω. Ο Αλπέντο είναι. Χορηγό επικοινωνία. Ο εξυγίας, ο τριβολίδη έχει κάνει σκηνικά και κουστούμια. <καιχ> Φωτογράφηση, σκηματογράφηση θα κάνει ο Σνόου Χρήστο στο αγόρι μα. Συμμετέχουμε με του φίλου σε όλα αυτά και προτείνω να πάτε όσοι ειδικά μένετε προ αυτή την κατεύθυνση στον άλλον. Την άλλη Τετάρτη θα παιχτεί, για αύριο είναι αυτό το βράδυ, την άλλη Τετάρτη θα παιχτεί στο Μοσχάτο και την παραπάνω Τετάρτη 4 Εβδόμου στο Ρεντι. Λοιπόν. Θα πω κι άλλα αργότερα για το θέμα, συνεχίζεις ε, Θέλω να απευθύνω Ένα μήνυμα σε αυτόν τον ιδρυστή Του έθνους Ιδρυστής Σύμβουλο του Πρωθυπουργού Καρανίκα Έλα με το αφού είσαι σοβαρό άτομο Ρε Μαρία Σε παρακαλώ Αν αυτό είναι σοβαρός εγώ Εσύ είμαι είσαι σοβαρό, σοβαρό άτομο. άτομο Εγώ είπα τι είμαι Λοιπόν ο άνθρωπος που λέει ότι ανακαλύψαμε την Μακεδονία μετά το 22 Ποιος είναι αυτός ο Ανδρώνικος είναι. Ναι μετά το 1922 το 1922 έτσι είπε. Α. Είπε ότι... Και είπε ότι έχει ελληνική συνείδηση είπε αυτός. Αυτός έχει συνείδηση ναι, ελληνική. Ναι. Έχει δηλαδή συνήθεια σκέψουν να ήταν Και όποιον διαφωνεί με αυτό που έγινε, ναι. τον θεωρεί πατριδοκάπηλο και φασίστα, ναι. εγώ λοιπόν φτάνει να μου το λέει αυτό ο Καρανίκας, ναι, είναι... δέχομαι πλήρως και τους δύο χαρακτηρισμούς ναι. και του λέω ότι ναι. αν έχει κάποια γνώση, ναι. αυτή είναι ελιπέστατη και αποσπασματική Γνώση της ελληνικής ιστορίας Πού είναι βρή, ρε, παιδί μου Και έχει ως γνήσιος αριστερός Μονομερή προσέγγιση Το πρωί είναι αριστερή αυτή Μονομερή προσέγγιση Αυτή είναι χαβιάρη και βελουχιώτιάρι ε, Και σε, κάποιους, σε κάποιες περιοχές ε, Των κοινωνικών και πολιτισμικών ε, Εξελίξεων της χώρας μας Δηλαδή του ιστορικού μας γίγνεσθε Και μάλιστα και μάλιστα τα βαφτίζει ε, και τα ε, ερμηνεύει σύμφωνα με την ιδεολειπτική επιλογή του. Α, τι λέει. Ο Καρανίκας. Ναι. Τον, τον, του λέω ότι έχει ιδεολειπτική επιλογή ως, σαν εξαιτία αυτού που είναι. Ο Καρανίκας. Ε, λοιπόν, θέλω να θυμίσω μια επιστολή του ε, που έστειλε ο, ο στον Κωνστα, Κωνσταντίνο Καραμανλή. Ναι, το σχολευμένο ναι, λες ε, Ένα ε, γνήσιος Έλλην. Ναι. Ένας γνήσιος Έλλην. Ο αυτός. Ε, μαζί με μια ομάδα ε, από την συνδικαλιστική παράταξη τότε του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Ε, Για λέει, ε. Δεν πειράζει, ας το όνομα τώρα, το βρούμε. Ναι, το οποίο, το οποίο λέει, του λέει τότε, ήταν γύρω στο 2004, ναι. ε, το όνομα της Μακεδονίας μας δεν το χάρισε ο ανιστόριτος Μπούς το ψευδοκράτος των Σκοπίων. Το χαρίζει ο διεθνής ιονισμός με εντολή του στο σημερινό πρώτο και μεγαλύτερο εξουσιαστικό αλλά τυφλό όργανο του, τον Μπούς, κάνοντας ακόμη ένα βήμα, εάν του το επιτρέψετε, του λέει του Καραμανλή, στην επίτευξη του πάγιου σκοπού του της περαιτέρω ρήκνωσης μέχρι αφανισμού του ελληνισμού, ο οποίος είναι... Το και αξεπέραστο εμπόδιο του Στο χαρασμένο δρόμο Της υποδούλωσης όλων των λαών τη γης Γιατί αν χαθεί η Ελλάδα Θα χαθεί και αυτό Λέβαια. Και του, του αναφέρει, του αναφέρει ε, Ένα Ένα άρθρο Που έγραψε Στην International Herald Tribune ναι. Ο πρώην πρόεδρος της Βουλής του Ισραήλ, της Κνεσέτ, Αμπραάμ ναι. Μπουργκ, είναι B -U -R -G, B-U-R-G, Μπουργκ. Πώς λέμε Μπουργκά. Ναι, το όνομα του. Λοιπόν, ε, και λέει, λέει αυτός, παρατηρεί, το Ισραηλινό έθνος ναι. βασίζεται σήμερα σε μια οικοδομή διαφθοράς και σε θεμέλια καταπίεσης και αδικίας. Και εξάγει το συμπέρασμα ότι το τέλος του σιωνιστικού εγχειρήματο βρίσκεται ήδη στο κατόφλι μα. Υπάρχει πραγματική πιθανότηση, η δική μας γενιά, να είναι και η τελευταία του σιωνισμού. Εννοώντα βέβαια ότι οι λαοί και όχι οι κυβερνήσεις τους θα καταφέρουν να τον ανατρέψουν. Ναι. Ε, και... Με τρομοκρατία, με οικονομικές ε, ε, αλχημίες που δουλώνουν τους λαούς και τους υποχρεώνουν με αυτό που λέμε στη Διεθνή διπλωματία φέτα κομπλή, τελεσμένα γεγονότα. Φέτα κομπλή. Ναι, φέτα κομπλή. Διαλικά, φέτα κομπλή, γιατί ελληνικά ακούγεται φέτα Τε κομπλέ. δεν τελεσμένα γεγονότα σημαίνει ναι, αυτό. Φέτα κομπλέ λοιπόν, ακούγεται. Και είναι λοιπόν αυτή... Ε, Πρώτος και καλύτερος ο Βαρόνος Ρότσιλδ Ροκφέλερ Α είναι και Βαρόνος αυτός ε. Βέβαια, Κίσσιγκερ, Σόρος Όλπράιτ Σαρών οι οποίοι είναι αρχιερείς του σιωνισμού και θέλω απλά να, να παρακαλέσω τους φίλους φίλοι. μας που μας ακούν και τις φίλες διαβάσουν τα απομνημονεύματα του Ρότσιλδ ο οποίος λέει εμείς που τον στηρίξαμε το σιωνισμό, ναι. το λέει, το γράφει στα ναι, του, ναι. λοιπόν, αυτά που κάνει, μας υποχρεώνουν να το αναποκηρύξουμε. Λέω το μήνυμα. Γιατί Έχει ξέφυγε, πολύ περισσότερα ναι. λόγια. Απλά Ω. να το δουν. Απλά να το δουν. Τίποτα το ιδιαίτερο. έτσι. Ναι. Λοιπόν, και του γράφει ο... ο... είναι ένα ένα αποστρατεία τώρα, αντιστράτηγο, θα μου επιτρέψτε να μην θυμα... να... Να... θα θυμηθώ κατά τη διάρκεια το όνομά του δεν και αν το και ο... τη... το θυμηθεί. την ουσία πες μας ναι αυτό που διάβασα του είχε στείλει επιστολή του Καραμανλή ναι. και του λέει ο... ονομάζει τα πράγματα ε, με... Τα... με το όνομά του. ποιοι είναι οι πραγματικοί ποιοι είναι οι πραγματικοί η πραγματικοί Ονο... Ο... Ονοματοδότες Δεν μου λες να σώσω κάτι Έτσι. τώρα Και για ποιο λόγο Και αυτό αποδεικνύεται από το Σόρος Να σώσω κάτι τώρα από λοιπόν. Γιατί διατηρείται αυτό το πρόβλημα Από το 1900 μέχρι σήμερα 120 χρόνια; Αυτό μπορώ να μου το πεις Με δύο κούβεντες μην κάναμε Ανάπτυξη διότι δεν είναι χθεσινό, λένε 25 χρόνια τώρα. Επειδή αλήθηκε η Μαγελίνη, η Γκοσλαβία. Τόσο αίμα που χύθηκε. Από το 1900 είναι αυτή η υπόθεση. Γιατί, Α, και, Αυτά τα δεν τα ξέρει ο κύριο Καρανίκας Εγώ, έναν Καρανίκα που ξέρω, δεν θυμάμαι τη γραμμή λέει του το λεωφορείου και έλεγε Στάση Καρανίκα. Άσε μα τώρα. Σύμβουλο του Πρωθυπουργού. πρωθυπουργού. Άμα έχει ο Πρωθυπουργό σύμβουλο αυτόν, ναι, καταλαβαίνει ποιο είναι ο Πρωθυπουργό δηλαδή. Εντάξει, είναι που λέει: το φίλο, σα πω είσαι. Λοιπόν, ε, το ζήτημα να βγει. Εντάξει, 1898, εντάξει Ρεώμη, γι' αυτό λέμε 1900, από τότε. Λοιπόν, συζητάνε και οι φίλοι και εμεί, και θέλω να μου πει πακετάκι δύο λέξει. Ο Σταντινίδη λέγεται ο, ο, ο στρατηγό. Γιατί διά. Διά, <σχετί> διατηρείται 120 χρόνια στην επικαιρότητα αυτό το πράγμα. Με πολέμου, χωρί πολέμου, με διπλωματία και, και, και, και, και, και, και, και, και γιατί. Γιατί, γιατί, γιατί η πρόθεση αρχική ήταν να γίνει ένα κρατήδιο επειδή η θυσία του ελληνικού λαού στην εθνική παλιγενεσία ναι. του 1921 ναι. έκανε τους λαούς να απαιτήσουν από τις κυβερνήσεις τους Ζωγράφοι, ζωγράφιζαν Τη σφαγή τη Χίου Των ψαρών ναι, ναι. Διανοούμενοι Ξεσηκώσανε και τους άλλους μικρούς και λαούς Και υποχρέωσαν να κάνουν ένα κρατήδιο Όχι μεγάλων αυτών Το οποίο ήτανε ξέρουμε τι Και μάλιστα Φέρανε και εισηγμένους Συγεμονίσκους εδώ έτσι, έτσι Και στα Βαλκάνια Αλλιώσανε τη γλώσσα ναι. Τη γλώσσα Αυτό το κάνανε σκόπιμα Λοιπόν και επειδή η Ελλάδα είχε το μεγάλο της αίτημα και όνειρο την απελευθέρωση των αλητρώτων Ελάφων. εδαφών δηλαδή Ήπειρο, Θεσσαλία, ναι. ε, Μακεδονία, η... Θράκη, και λοιπά. τα νησιά κτλ τα, τα οποία σιγά σιγά τα παίρναμε και βέβαια και τη μικρασία που ήταν η ελληνική περιοχή. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ποτέ όμως δεν απέστη από το να μας ξανασυρρυκνώσει. Ναι, εδώ ποτέ, τώρα γιατί παίζεται έτσι. έτσι. ποτέ. <χω> ε, να μας ξαναπάει στην Ελλάδα τις Μελούνας. Και κυρίως τώρα κάνει και κάτι άλλο. Την αλλίωση του πληθυσμού μας. Ναι. Μας τσακίζει τη γλώσσα Όλα. Είμαστε το μόνο έθνος που του τσακίζουν τη γλώσσα ναι, ναι. Χρόνια τώρα Εδώ οι εκπαιδευτικοί στη Γαλλία κάνουν απεργία Και έχουν βάλει τα ελληνικά Και βγήκε ο υπουργός Και λέει αλλήμονε Δεν θα έχουμε λέει τα ελληνικά Στα σχολεία μας που είναι η γλώσσα λέει Που αναπτύχθηκε ο δυτικό πολιτισμό. Οι Ρώσοι από πέρυσι Βέβαια Άρα μαλάκες είναι αυτή. Λοιπόν, οι, συγγνώμη, η Ρωμυγοί η Τζακλίν. Βέβαια. Ξέρει τι γράφει. Όλοι οι Ευρωπαίοι πρέπει να μάθουν ελληνικά για να κατανοούν καλύτερα τη γλώσσα του. Ναι, γιατί όπω έλεγε γιατί ο Γιώργο η γλώσσα είναι, τους είναι παράγωγο τη ελληνική. Έτσι. Αυτό ακριβώ. Λοιπόν, λοιπόν, ευχαριστούμε να τους όμως φίλους. ένα πράγμα Να ευχαριστήσουμε του φίλου. Έχει πάρα πολύ κόσμο μέσα. Έχει πάρα πολύ κόσμο μέσα, τρίτη έχει και ματσάκια γιατί παίζει το Μουντιάλ είναι, είναι εξελίξει, τρία την ημέρα. Έχει πάρα πολύ κόσμο μέσα, από Αμερική, από Καναδά, από Κύπρο, από Ευρώπη, από Ιταλία μέχρι Ταϊλάνδη κάτω. Λοιπόν, συνεχίζεις. Κάποια στιγμή που θα ξυπνήσει και η Αυστραλία, να το επανα, μάλλον θα το επαναλάβει. Από τον ύπνο, όχι από το μυαλό. Λοιπόν... Και τη γαλλική λέει έχουν τσακίσει και την αγγλική λέει η φιλενάδα σου η θιάτυρα. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, καλά στην Αγγλία ναι. να ξέρουμε ένα πράγμα. Ότι τα, τα σχολεία τα οποία εκπαιδεύουν τα λεγόμενα cadre σουπεριέρ, δηλαδή αυτούς οι οποίοι θα αναλάβουν και υπευθυνότητες και λοιπά. μέσα και θέσεις ευθύνης στην πολιτεία όπως είναι το χάρο ονδεχίλ και τα ναι, λοιπά ναι, ναι. ουδέποτε από την εποχή της Ελισάβετ της πρώτης ναι. τον 16ο αιώνα δηλαδή ουδέποτε έπαψαν να διδάσκουν αρχαία ελληνικά και εδώ και μερικά χρόνια η Αγγλία τα καθιέρωσε και στα public schools, που ήταν για, για, ναι, για, για τα σχολεία τα, τα λαϊκά. Λοιπόν, όταν ε... Ταλές Ελίζάβετ να λέμε ότι είναι Ελίζα, Μπέθ Σύνθετη λέξη και ο νοονοήτων ή ανοήτων. Λοιπόν, Μπέθ Λοιπόν, Ένα δείτε. ανάλογο συνέδριο, λέει, είναι το, λέει ο το εδώ ο φίλος μας, το 1996 στο Βερολίνο για όλες τις αλλαγές συνόρων σε Ευρώπη και μέση Ανατολή. Έτσι, γιατί οι Γερμανοί από πριν τις συζητήσεις κυκλοφόρουσαν χάρτες με τη, και λέει Region of Macedonians. Βέβαια. Αυτό που γίνει τώρα για να κατέβουν κάτω και οκ, και οκ, γι' αυτό Βέβαια. θέλουν το όνομα. Αλλιώ μπορούσαν να λέγονται όπω θέλουν και τα να... Σκόπια, θα έχουν δικαίωμα και στην ΑΟΖ. Μα είναι κρατική οντότης Θα είναι, δεν είναι, θα ε, είναι. Ε, ναι. Εμείς λοιπόν, είμαστε τίποτα. Αυτό ε, ξεκίνησε το 21 με 25, τον Αύγουστο του 1935. Έγινε στη Μόσχα ένα συνέδριο με πρόεδρο τον Σταλίν και εκεί βεβαίως συζητήσανε και είπανε και στον Τίτο να ε, φτιάξει αυτό το μόρφωμα με, με πρόθεση να καταλάβουν και τα υπόλοιπα Βαλκάνια και να δημιουργήσουν μια περιοχή παρκτού σοσιαλισμού παίρνοντας όλο το βορρά της Ελλάδος για να έχουνε και την, τον έλεγχο και την πρόσβαση στη θάλασσα και Αχ Εγώ Θέλω να πω ότι Το 1992 ε, η, η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις προσπάθειες των, και των βουλευτών μας κτλ και, ε, και μάλιστα ε, ο τότε Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος με επιστολή του στις 17 Δευτέρου του 92 δήλωνε τους Υπουργούς Εξωτερικών της Ευρώπης και στείλανε και στο Μπούς επίσης επιστολή που έλεγαν το ίδιο πράγμα. Δηλαδή επεσήμαναν τους κινδύνους και τις συνέπειες που θα είχαν ε, οι κάτοικοι ε, όλων των Βαλκανίων Αλλά και ιδιαίτερα ε, τα Σκόπια Εάν αναγνωριστούν ε, ως ανεξάρτητο κράτος Με το όνομα Μακεδονία Και αυτό γιατί Γιατί φίλοι μου να σας πω κάτι Τα Σκόπια ε, Θα θυμόμαστε όταν είχαν πάει τα Αμερικάνικα στρατεύματα Και είχαν... Ε, Στρατοπεδεύσει θυμάσαι στο, στα Σκόπια Για την ναι, περίοδο της Γιουργοσλαβίας ναι, Προσπαθούσαν να φτιάξουν το μουσουλμανικό τόξο κτλ Λοιπόν, εκεί ε, κυκλοφορούσαν από την Αμερική σταλμένα ναι. Κάτι προσπέκτους που έλεγαν στους Σκοπιανούς Ότι ο Νότος είναι σκοπιανός, είναι δηλαδή η Μακεδονία όπως αυτή και είναι υποκατοχήν ναι. Και τότε αντέδρασε και η Ελλάδα και βέβαια και η Ευρωπαϊκή Ένωση Και τα απέσυραν αυτά Αλλά ε, αυτή δηλαδή τη στιγμή αυτή και οι Σκοπιανοί πιστεύουν Ότι αδικήθηκαν γιατί άλλα τους είχαν πει Τους είχαν πει δηλαδή ότι θα παίρνανε όλη την Μακεδονία και τα λοιπά με Εκεί τη... είναι το θέμα με τα Και πιέζουν για αυτή τη λύση Την οποία την έχει το υπερσύστημα ο ναι. δηλαδή στο μυαλό του Αλλά απλά την έχει σαν δεύτερο βήμα Ξέρεις όταν δεν μπορείς να το φας όλο το Τρώς ότι, όσο προλάβεις όσο το προλάβεις καν, το, το μαχίζεις και το, το τρως Ναι Εντάξει Δηλαδή τώρα εμείς είμαστε ε, Η Βορεια Ελλάδα είναι η κατεχόμενη περιοχή Ας πούμε εμείς τι είμαστε? Η Βόρεια Ελλάδα είναι η κατεχόμενη περιοχή από τους... έτσι λένε οι Σκοπιανοί. Βέβαια. Ε, μπορεί να γουστάρουμε να είμαστε η κατεχόμενη περιοχή. Όχι δεν κατάλαβες. Θα να μας είναι... απελευθερώσουν. Ε? Εμείς έχουμε κάνει κατοχή στη Βόρεια Ελλάδα. Δεν είναι η Βόρειος Ελλάδα Ελλάδα. Α, είναι? είναι κάτι άλλο. Και άλλο. Είναι ας πούμε. Και, εδώ είναι το ζήτημα. Είναι ας πούμε τσαμουριά, είναι ναι. Αλβανία, είναι ναι. Βουλγαρία, ναι. είναι. Αυτή πότε εμφανιστήκανε. Ε? Με μια λέξη, πότε εμφανιστήκανε αυτή ε, εδώ. Και είναι και Τουρκιά. Έχουμε και τη Θράκη τώρα. Τι θα ναι. γίνει εκεί. Αυτοί πότε εμφανιστήκανε στο γεωγραφικό αυτό <χω> χώρο. <χω> Μα σε παρακαλώ τώρα. Γιατί γυρνάτε, κοπέλα μου. Ούτε σπερματοζοάριο δεν ήταν όταν εκεί Ήταν Ελλάδα με τεράστιο πολιτιστικό έργο Που τα ευρήματα βγάζουν μάτι Οι Αλβάνοι ήταν μια ομάδα γύφτο βοσκών στον Καφκάσο Και τους φέραν από εδώ οι μαλάκες Ιταλή οι φίλοι μας. Έτσι, Να τα λέμε όλα για να συνοούμεθα τώρα Δεν κατάλαβες Παρκελό. Οι περισσότεροι από αυτού ήρθαν από την Κεντρική Ασία Ήταν τα ναι, Καυκάσια φύλλα είναι Και εγώ τι γιατί Όχι λέω για τους Αλβανούς, ρε παιδί μου Που λένε είμαστε οι Και λοιπά, οι Βούλγαροι, ε, εντάξει Αυτοί ε, ήτανε τώρα, γδέρνανε τα λάμα Το μαλλί και, και εγώ θυμάμαι όταν ήμουνα παιδάκι Και γινόταν παρέλαση Τραγουδούσαν οι στρατιώτες Τι ζητούν οι Βουλγαροί Στη Μακεδονία Ια. Τι ζητούν οι Βάρβαροί Στην ελληνική γη Κάτι τέτοιο λοιπόν, θα κάνει το τσιγάρος να μου ένα διάλειμμα Αλλά θα σκεφτείς να απαντήσεις στον Πέτρο Που λέει τα επόμενα δύο χρόνια Στα επόμενα δύο χρόνια Θα παιχτεί το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον μας Λόγω αυτών των εξελίξεων και των γεγονότων ε, Άλλη φάρα λέει Θέλει τη Θεσσαλονίκη για τα μπάνια της Η ε, Αλβανή είναι Αλανία, την Κασπία, δυναρικό φίλο κλπ. Λοιπόν, τα μπάνια της εντάξει του. Θέλουνε τα Ιεροσόλυμα και τα Σολούν Θέλουνε Αλλά ήταν όλοι αδιάβαστοι πήγαιναν στα Δανιάκια Και πήγαινανε εδώ και εκεί Στα μπουζουκάκια τάχος χτες η Νανάη Παλεσά Και τα είπε χειρότερα από μένα Βάζω την κομματάρα που μου άρεσε πολύ από το Γιάννη Νοστάλτζια με ένα φινάλη Καταπληκτικό Δεν τους παίζουν αυτούς τώρα να παίξουν τώρα Σπανουδάκι, να παίξουν Γιάννη και τέτοια τώρα είμαστε με τα καλά μα. Γιάννοφσκι, Χρυσομαλόφσκι λέγεται ο καλλιτέχνη. Και η κυρία Τζάνη λέγεται Τζανίεφ. Ο Γιάννη και το κομμάτι Νοσταλγία, εδώ στον Αλμπέντο 14. Ακόμα, αγαπητοί φίλοι, σε μια εκπομπή ιδιαίτερη, αντί Δευτέρα-Τρίτη, σήμερα με την κυρία Μαρία Τζάνι στη σειρά Γιατί οι Έλληνε και σχολιάζουμε ε, την τρέχουσα κατάσταση όπω γνωρίζουμε όλοι, είτε με δηλώσει πρόσφατε, είτε με στοιχεία ιστορικά κλπ. Κλ, κλ. Λοιπόν, Μαρία, συνέχισα. Ε, θέλω να σα θυμίσω ένα επίσης από τα μεγάλα του ψέματα είναι άπειρα αλλά τώρα έτσι τα λέμε ναι, αυτά είναι αυτό που, που λέει ότι τι θυμηθώ, να πρωτοθυμηθώ, τι να ξεχάσουν ναι. μας λένε λοιπόν ότι ε, έχουμε απαλύψει αναφορά εμείς ότι έχουμε ε, μειονότητα σκοπιανοί εδώ Διαλέγει. Τους Μακεδόνες των Σκοπίων Και ρωτάω Αυτοί οι δύο βουλευτές Λέω τα ονόματά τους Ο κύριος Ουρσουζίδης, Ουρσουζίδης. Και ο κύριος Σέλτσας Που Ο πρώτος στάθηκε μπροστά στο μικρόφωνο Μες στην ελληνική βουλή Και μίλησε σε μια γλώσσα Που τη λέει Μακεδονική Ναι ε, και ο άλλος, το καταλάβανε και οι υπόλοιποι. Στην Δόιτσε το έκανε. Λοιπόν, ε, ε, ήθελα να καταλάβω ε, σε ποια αυτά πάτη μας οδηγούν. Δηλαδή, ε, ε, τι γίνεται εδώ. Ε, αντιθέτως, υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες στα Σκόπια... ...που ζητούσαν από το ελληνικό κράτος, κράτος να τους δώσει ηθαγένεια... Ελληνική, η Βουλγαρία έδινε. Ναι. Η Αλβανία έδινε. Εμείς δεν, εμείς δεν δώσαμε. Ναι. Και είναι πάνω από 400.000 αυτοί ναι, ναι, ναι. εκεί. Λοιπόν, τέτοια εγκλήματα. Ε, εγώ. Ισοτία, η δική μα εδώ εννοεί. Ε. Ναι. Κατά καιρού, κατά, ε, κατά ε, περιόδου. Ε, ε, ε, Α... Κοίταξε να σου πω κάτι. Ε, το θέμα είναι ότι. Ε, Πηγαίνουμε. Α -α Από λάθη σε λάθη. Ο Εγώ δεν νομίζω ότι είναι λάθη, είναι Μαρία. Ναι. Άσε τώρα, όλο λάθη κάνουμε. Στην Κύπρο, στη Σμύρνη, φαγομάρα και εφιαλτική αυτή είναι προδοσία και τέτοια. Αυτό το καπακάπα λέει... δεν πέταγε φαίίοι, βολάν στο στράτευμα ε. και λέει: Γυρίστε πίσω, ότι αυτά. Και για το μακεδονικό, ποιο το δημιούργησε και το συντηρούσε. Στι πράπε ο Ζαχαριάδης δεν είχε πάει. Και πήγανε και αυτοί τι είναι αυτή τώρα για πάρουμε χαμπάρι. Τι λέμε. Μα αυτό λέμε, μα αυτό σας λέω ότι είναι, είναι από το συνέδριο που έγινε στη Μόσχα, καταλαβαίνει Το 35 τον Αύγουστο, 21 έω 25 Μες. τον Αύγουστο. Και εκεί πέρα πάρθηκε λοιπόν μετά ο Ζαχαριάδης είναι αλήθεια ότι προ τιμήν του, μερικοί από τους του ηγέτε του κομμουνιστικού τότε κόμματο ναι. δεν, δεν δέχτηκαν. Ναι. Αλλά ο Ζαχαριάδη, το που λένε κτλ., ε, ο της. μέγας προδότης, ναι. αυτό το κάθαρμα. Ναι. Κάθαρμα. Μην, μην του λέτε ονόματα ζώων, έτσι. Διότι τα ζώα δεν σα φταίνουν. Έχουν καλύτερη, καλύτερη ανθρωπιά από τη δικιά μα. Α, που λέμε αυτό το ζώο. Ναι. Να μην λέμε ζώων. Να λέτε κάθαρμα, καθήκη, ναι. ανακόντα, μαστόδοντο, ναι, μαστόδοντο, πολύ ωραίο παχύδερμο. Παχύδερμο, βέβαια. Ναι. Είναι μια φυσική διαδικασία το παχύδερμο. ναι Έφαγε πολύ και πάχει παιδί μου. Λοιπόν. Εκείνο που έχει τώρα σημασία και πρέπει να καταλάβουμε ναι. είναι ότι ε, άνοιξαν η ασκή του Εόλου για τώρα τα Βαλκάνια Τώρα αρχίζει η παρτίδα Άνοιξαν η ασκή του Εόλου για τα Βαλκάνια Καταλάβετε το Ησυχία υπήρχε, τώρα θα γίνει το μπατριντί Ναι, εγώ σας είχα πει ε, Μερικές εβδομάδες πριν Πριν κάνουμε τις εκπομπές με τον κύριο Χατζηγιανάκη Αν ενθυμίστε Σας είπα ότι, κοιτάξτε ε, Είναι πολύ κρίσιμα τα πράγματα Σας είπα με το, με το θέμα των Σκοπίων διότι να, το λάβε, να λάβετε υπόψη το εξής εμείς δεν έχουμε τίποτα ούτε να κερδίσουμε ε, κάνοντας αυτό το πράγμα μόνο να χάσουμε, να χάσουμε έχουμε. Έχουμε, ναι. ε, και οι Σκοπιανοί δεν έχουν και καμιά πρεμούρα έτσι. Ναι. εκείνο που, που καίγονται που είναι τα συμφέροντα όλων, όλων, όλων αυτή τη στιγμή και εκείνων που είναι η καρδιά των συμφέροντων και που τους κινούν όλους αρχηγούς κρατών και διπλωμάτες ως μαριονέτες ναι, δηλαδή ναι. Ο, ο, ο σιωνισμός και εγώ ε, ε, επιμένω σε αυτό είναι ναι. ενάντια στην ανθρωπότητα η υπόθεση αυτή ε, Λοιπόν που από τα, πρώτα, από τα πρώτα θύματα του σιωνισμού είναι, είναι οι ίδιοι, οι Εβρα... το ίδιο το Ισραηλίδι οι Εβραίοι οι Βέβαια, ναι, ναι, Βέβαια. Ναι, ναι, Γι' αυτό και αρχίζουν πολλές φωνές να αντιδρούν και εκεί Έτσι. Εκείνο που έχει τώρα σημασία είναι ότι σας είχα πει κοιτάξτε σας λέω η πλατφόρμα πάνω στην καβάλα των Αμερικανών Ο και πρινός. στην Αλεξανδρούπολη τελειώνει ολοκληρώνεται Η πλατφόρμα των πετρελαίων εννοείς Παιδί μου, αυτό που κάνουν. Α, που θα παίρνουν τους. το αέριο και θα το υγροποιούν. Δεν ξέρω τι θα το Α, κάνουν platforma... και θα το αποσταλούν. Ναι, ναι, ναι. ε, θα τελειώνουν και οι σιδηρόδρομοι σε εμά κάτω. ήδη, ήδη. Έτσι. Έχουνε... Γιατί ήρθε εδώ, σα είχα πει, σα ρώτησα. Γιατί ήρθε. Ήταν τότε που είχε έρθει. Ο, ο διάδοχο του Αγγλικού θρόνου. Ο Καρολάκος Και πήρε και την. Και πήγε στην Κρήτη καμήλα καμήλα. Και ήρθε. Η οποία είναι εξαίρετη κυρία Δεν φταίευτησε τίποτα Εντάξει αυτή λοιπόν, Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι Το να σηκωθεί και να έρθει τόσο πολύ Μας αγαπάει και να πάει και στην Κρήτη Τη στιγμή που Είναι παραμονές του γάμου Του γιού του ναι. Λοιπόν εδώ ήρθε γιατί μπαίνει και η Αγγλία μέσα από το βορά, έλειπε. στο βορρά η, η Αμερική βάζει την Αγγλία και Πότε στον Ολυμπία βάζει η Αγγλία την την αυτή. Τα, εντάξει, λοιπόν, ψάξτε να δείτε τι γίνεται. Και ήδη και ήδη το λιμάνι του Πυρεά ε, περνάει μπροστά από το Ρότερνταμ. Προσέξτε να το. Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, εδώ είναι τα συμφέροντα. Ανεβαίνει. Έτσι. Λοιπόν επομένως ε... Απλά το έχουν οι Κινέζοι Και αυτό είναι μια ισορροπία ε... Το ότι το έχουν οι Κινέζοι <χαχα> Είναι μια ισορροπία Μου επιτρέπετε να σας πω κάτι Παρακαλώ. Αυτός που έχει αυτά τα πράγματα Η Κόσκο Έχει έδρα Την Αμερικανική Ήπειρο ε, ναι. Στην Αμερικανική Ήπειρο Είναι η έδρα Έτσι ε... Και νομίζω ότι είναι Στην στο Λος Άντζελες, στη Φιλαδέλφια, κάπου εκεί. Ε, το είχα, το είχα ε, πληροφορηθεί αυτό από mm. αμερικανούς φίλους που ξέρουν καλά τα πράγματα, mm. αλλά κάπου, πάντως η έδρα είναι εκεί. Ναι, Για να ναι, μην έχει. έχουμε αυταπάτες δηλαδή. Ποιος έχει Έτσι. αυταπάτες, Μου, ετός από του αφηγημένους και ένας άλλος. Ωραία. Ε, και άνοιξαν οι ασκοί του Εόλου και ο μόνο που αυτή τη στιγμή ε, χάνει τα πάντα, γιατί χάνει την Μακεδονία που είναι καρδιά της Ελλάδος. Αν, αν το μυαλό είναι η Αθήνα, να τα συμβολοποιήσουμε, ναι. η Μακεδονία είναι η καρδιά, mm -hmm. έτσι, ε, στο σώμα της Ελλάδος. Έχω, έχω πάρα πάρα πολύ... Ε, Πλέον απογοητευτεί Και ε, Είναι αυτό που λέμε Ότι μπορούμε να κάνουμε θαύμα Οι Έλληνες μπορούμε Είναι, είναι εγώ, στο DNA μας Να κάνουμε, να κάνουμε έκανες, το θαύμα Είδα την ανάρτηση που έκανε Στο facebook ήταν περίπου απάνω σε αυτά που λες τώρα Και θέλω να πω το εξής πράγμα ε, Το ΝΑΤΟ σήμερα Έχει μετεξελιχθεί mm -hmm. Από δύναμη στρατιωτική έχει ε, μετεξελιχθεί σε δύναμη αστυνόμευσης Έτσι. στον διεθνή χώρο και υπηρετεί ε, δυστυχώς όχι αμερικανικά συμφέροντα αλλά τα συμφέροντα του σιωνισμού ο οποίος ελέγχει την Αμερική γιατί την έχει χρεωμένη, δεν κατάλαβες, είναι έξι φορές Χρεωμένη στο... Εντάξει, τώρα άμα ακόβεις μαμένο χαρτί ξεχρώνεις αύριο. Δεν χειρίζει. μου λες, με ρωτάνε Έτσι. από τον Καναδά και πολλοί φίλοι και από πριν είπε να τα πεις προς το τέλο τη εκπομπής ε, έστω ρητορικά, εσύ δεν είσαι και βέβαια θα το πω του κρατικού μηχανισμού, τι προτείνει. έστω αυτό, και αυτό. ρητορικά ε, Θα πω κάτι που προτείνω και θα πω κάτι και που γίνεται ναι. Καταρχήν, αυτό που προτείνω είναι μέσα στην Ελλάδα οι Έλληνες να αφήσουν μικροδιαφορές τις ιδεολογίες τους Ποιες οι ιδεολογίες α, που έχουν κατάρρευση και αυτές Και να, να, να κατατείνουν όλη την κοσμοθεωρία τους Προς μία κατεύθυνση που λέγεται Ελληνική κοσμοθέαση mm -hmm. η μόνη που είναι προ όφελο, όχι μόνο των Ελλήνων Τους ανθρωπότητας των ανθρώπων, έτσι. Λοιπόν, το δεύτερο που προτείνω είναι επανελλήνηση εδώ και τώρα που σημαίνει να αρχίσουν οι Έλληνες να πληροφορούνται γιατί η ελληνική σκέψη, το ελληνικό αξιακό σύστημα, η ελληνική θεσμή είναι ό,τι τελειότερο έχει παραχθεί σε αυτόν τον πλανήτη και για το δίνεκές. Όταν ο Γάλλος Ρισπέν, ο ακαδημαϊκός, λέει «Όταν η γη θα εκπνέει στο διάστημα, η τελευταία της λέξη θα ανελάς». Δεν είναι τυχαία αυτή η κουβέντα και δεν είναι ο μόνος. Οι πάντες όλοι το λένε. μόνο εμείς το ξεχνάμε εδώ γιατί βγαίνουν κάποια μαστοδοντάκια ναι. τύπου φίλοι, μια και τους λέμε και εδώ να τους ονοματίζουμε και όλους. Λοιπόν, και λένε και ο Νίνη υπουργό Παιδείας, Απαιδείας δηλαδή, oh. ε, ότι είναι επικίνδυνο βέβαια, ναι. Και όσοι είναι έτσι είναι προγονόπληκτοι, είναι πατριδοκάπηλοι, Είμαι είναι βρε, βρε παλιάνθρωποι. Ποιος είναι πατριδοκάπηλος, αυτός που προδίδει την πατρίδα ή αυτός που παλεύει να τη στηρίξει και να, τη, να διασώσει την ουσία της και την αξία της και τα δίκαιά της. Ποιος παλιάνθρωποι είναι πατριδοκάπηλος, ποιος είναι φασίστας, εσείς είστε οι φασίστες, γιατί ο φασισμός ορίζεται, ξεκινάει και δράζεται, το θεμέλιο του είναι, όταν, τη στιγμή ακριβώς δηλαδή, που η, η, η, η κυβέρνηση μιας χώρας, η ηγεσία μιας χώρας, η πολιτική και η πνευματική, δεν... Λαμβάνει υπόψη της καθόλου το λαό ναι. Τον εκμεταλλεύεται Λέει ότι τα κάνει στο όνομά του Ενώ στην πραγματικότητα, ενώ στην πραγματικότητα Δεν ακυρώνει το συνολικό ήθο του λαού Τη σκέψη του, την, την ψυχή του, τη βούλησή του και του τσακίζει και του ακυρώνει τις ρίζες του και τον κάνει, τον καταδικάζει σε υπαρξιακή μετεωρότητα και μάθετε τι σημαίνει υπαρξιακή μετεωρότητα. Ναι, Οι Έλληνες ναι. όμως, θα ξαναδιαβάσω το κομμάτι του Ελίτη που είναι και η πρότασή μου για την επανελλήνηση. Σε ώρες κινδύνου στο πείσμα της συστηματικής ιτοπάθειας και θα προσθέσω εγώ άγνιας και καταδόλιας προδοσίας ναι. Γιατί τα έχουμε όλα αυτά στους αρχηγούς μας Λοιπόν, έρεται, υψώνεται Χάρη σε έναν αόρατο, έναν ευλογημένο βιολογικό μηχανισμό και ψυχοδιανοητικό στα ύψη που απαιτεί το θαύμα που πρέπει να επιτελέσει και αυτό που μας ζητάει αυτή τη στιγμή το γίγνεσθε της ιστορίας μας και της ευθύνης μας γιατί είμαστε αυτοί που έχουμε, που έχουμε τις, τις θαύμα, αξίες ε. που είναι οι αναγκές για την ανθρωπότητα είμαστε οι θεματοφύλακές του και πρέπει να παραμείνουμε λοιπόν αυτό που απαιτείται αυτή τη στιγμή είναι να επιτελέσουμε ένα θαύμα Και θα σας πω πώς νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε Ωραία, μ' αρέσει εδώ το σημείο που έφερε στην κουβέντα Πάμε να διάλειμμα, αγαπητοί φίλοι Και θα ακούσουμε αυτό υποχρεωτικά το κομμάτι Εδώ στον αλβέντο 14.com στη πόλη οι οχθροί, τις πόρτες πάσαν οι οχθροί και εμείς γελούσαμε Για να δοκιμάσει από τη φίλη πιγκάνστι μπολετιοχτρίλει τις πόρτες πάσαν οι οχτρί και εμείς γελάγαμε στην κυτονιές σαμαλάκι ναι. στα Λοιπόν, έτσι να θα τα πράγματα. Λοιπόν και εγώ θα εθυμίσω στους Έλληνες που μ ακούνε και στις Ελληνίδες ότι αυτός ο λαός μέχρι πριν μερικά χρόνια. Ναι διαδήλωνε και κατέθετε το ήθος του, το πολιτικό, το εθνικό ναι. και παρόλο που προσπαθούσαν τον πατριωτισμό και τα σύμβολα τα ιερά μας όπως είναι η Σημαία μας, όπως είναι η Ακρόπολη μας, όπως είναι η Βουλή των Ελλήνων να τα κάνουν σαν τα μούτρα τους, ναι. να τα κάνουν σαν τα μούτρα τους που και να αποπατήσεις θαυρομιστείς. Mm. Γιατί αυτοί βρωμίζουν το χώμα που πατάνε. Θέλω mm. λοιπόν να πω ότι οι Έλληνες, θα πω μερικά περιστατικά για να καταλάβετε, κάποτε η Βασίλισσα Όλγα, μαζί με τους Ηρακλείς του στέματος, τον ψυχάρη, αυτόν με τη Μαλλιαρή, τη δημοτική mm. την που έχει μείνει η Μάλιστα. Mm. Το τσάκισμα τη γλώσσα μα. Σκεφτείτε πόσο παλιά ξεκινάει το έργο, το έργο το, το τραβάνε και βρίσκουν κομμάτι, κομμάτι, κομμάτι. Ολοκληρώνουν το πάζλ και μας αποκοιμίζουν. Και εμεί τι κάνουμε. Λοιπόν, αποφάσισαν να μεταγλωτήσουν στην δημοτική, μια δημοτική που κατασκευάστηκε σε γραφεία φίλοι. Λοιπόν, δεν ήταν του λαού. Εσταγραφία Ο λαός όταν έκανε την επανάστασή του ήθελε τη γλώσσα του, δηλαδή τα αρχαία ελληνικά. Αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, και έγινε μια κοινων... από τις μεγαλύτερες κοινωνικές απάτες από τους Βαβαρούς και συνεχίστηκε από τους Γλίξπουργκ. Η Βασίλισσα Όλγα λοιπόν... Άρα οι Γερμανοί δεν ήρθανε τώρα, είναι χρόνια. Εδώ. Βέβαια. Α, αυτούς με αυτούς εκεί... το ξεχνάμε. Μα και δεν ήταν μόνο οι Γερμανοί. Ήτανε, ήτανε, μην ξεχνάτε ένα πράγμα. Εδώ οι, οι ποιητές μας μας το λένε. Του λένε του Γλίξπουρ που θα έρθει. Ο Αλέξανδρος Σούτσος ο ποιητής. Και τους προμάχους... Του λέει... Ε, τώρα που θα έρθει να κοιτάς αυτόν τον λαό... Και να έχεις το θαυμασμό στα μάτια σου... Να έχεις την καρδιά στα χείλη σου... Όταν του απευθύνεσαι... Και καταλήγει... Και τους προμάχους γύρω σου... Να έχεις της πατρίδος... Ναι. Τους προμάχους της πατρίδος να έχεις γύρω σου... Όχι εβραίους βρομερούς Στο γένος και στο είδος... Και ξέρετε... Ποιου εννοούσε το είδο. Ε, ναι, Έτσι. Ένα παπαδαριό που δεν, δεν ήθελε να είναι ελληνικό τότε. Ναι, Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε ιερήσει οι οποίοι είναι πατριώτε. Πού είναι το παπαδαριό τώρα. Έτσι. Λοιπόν. Το παπαδαριό που είναι τώρα. Έλα τώρα. Έλα τώρα. Ε, πού να Θα τώρα. Πρέπει, Που θα έπρεπε να ασχέτω τόπο. Οι καμπάνε, δεν χτυπάνε. Ε. Τέλο πάντων, μεμονωμένα υπάρχουν κάποιοι, αλλά η επίσημη εκκλησία τι κάνει. Λέ, επίσης, και κυρίω τι κάνει και το Πατριαρχείο. Λέ, εγώ, θέλω Μπροβί, να πω, εγώ θέλω να πω λοιπόν ότι αποφάσισαν λοιπόν να μεταγλωτήσουν τα Ευαγγέλια και τ, τ, τ, την ορέστια που πεζόταν στο βασιλικό θέατρο. Στην μαλλιαρή του ψυχάρι, ε, κατεβήκανε οι φοιτητέ. Ναι. Και οι πολίτες, και ακούστε τι έγινε, κρεμάσανε κρέπια μαύρα σε όλα τα καταστήματα της Αθήνας. Κινήθηκαν οι έφηποι της Βασιλικής Φρουράς, είχαμε και θύματα και αναγκάστηκε ο βασιλιάς να επέμβει και να σταματήσει τις παραστάσεις της ορέστιας της μεταγλωτισμένης ναι. και... Και των Ευαγγελίων αυτή. Αυτά τα κάνανε οι Έλληνες. Επίσης... Είπε σήμερα ο Φίλης... Φίλης? Ναι, ο Φίλης, ένα κανάλι που έκανα έτσι για να δω... Δεν θυμάμαι που ήταν. Πού ήταν ο Φίλης, θα το βρείτε που ήταν. Πήγαν άλλη είπε, Μα κοιτάξτε, λέει... Ε, από, από πριν μερικά χρόνια... Ήτανε, λέει, εκατομμύρια για το μακεδονικό... Τώρα λέει μερικές χιλιάδες ναι. και αυτοί λέει είναι συγκεκριμένης Δεν το οφείλης. συγκεκριμένης οφύλισης. Το, το επανέλα ο κοντζιάς το είπε στι πέσπες. Τότε το επανέλα. Σερότης. Το είδα το Ναι είναι, είναι αρχή τους να να μας τα πουν αυτά ναι. να μας τα πουν. Δηλαδή τι θέλουν να μας πουν ότι μας κάναν σαν τα μούτρα τους; όχι Απλά πώς να σηκωθούμε να πάμε που δεν έχουμε τα εισιτήρια για να πάμε στις πρέσπες. το, κατα... το κατενόησαν αυτό. Τι να κάνουν όταν θα, θα πετάνε τα παιδιά. Ξέρετε τι λένε. Το λέω αυτό για τον αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας. Ναι, ό,τι... Όταν βλέπουν να πετάνε εφήβους από την κορυφή του βουνού και να τους κατεδαφίζουν κάτω να τσακιστούν Λένε ότι μπάτσι, δεν ένα ήταν Ένα λεπτό, Έλληνες. λένε ότι δεν μπορεί να ήταν Έλληνες δεν αυτοί ήταν Έλληνες, Φέρανε, δεν. φέρανε Αλβανοβουλγαροσκοπιανούς ναι, και Ρουμάνους Ναι ή, ή, ή από, τους, από αυτούς που, πέ, που βάλανε εδώ τους αλλοδαπού που βάλανε στις, στις ένοπλες δυνάμεις και στα σώματα ο ασφαλείας ο, ο Τόσκας είπε θα βάλει και τραβέλια στην ασφαλεία Λοιπόν να το ξέρουν αυτό Τραβέλια είπε θα βάλει στην ασφαλεία Εντάξει ναι. Όλα θα μπορεί να τα κάνουν Ωραίο αυτό Όλα ναι. μπορεί να τα κάνουν τι θα, λέει... θα κάνουμε το σου πω αμέσως, θα έρχεται ως τη φύλαξη Θα λέει, είσαι κρυσό στην ταυτότητά σου Να κάνω μια επαλήθευση Άμα βάλει τα τραβέλια μέσα Πώς θα εκφράζονται αυτοί στον πολίτη Αχ, θα του λέει, έλα να σε πάρω μαζί μου στο περιπολικό <σκλει> Να κάνουμε μια περιπολία Λοιπόν, παιδιά Είναι Ξέρετε... πλάκα πλάκα Το κορσές έχει σφίξει Πλάκα <σκλειά> πλάκα Ο κορσές έχει σφίξει <σκλειά> Και είμαστε στενάχω. Θα δούμε θα γίνει. Ε, Ευτυχώ παρετήθησαν και άλλοι δύο από τους αυτούς. αυτού. Αυτό που υπεγράφει. Ναι, ναι, θα το πω. Είναι παράνομο και καταχριστικό από το διεθνές δίκαιο, διότι έπρεπε να συνυπογραφεί. Ναι. Λοιπόν, άκου τώρα. Ναι, συμπληρώσω. Πές μου. Το έχω διαβάσει στο διαδίκτυο και του ευμέδηδε. Λοιπόν, βάλει συνθήκε Λοζάνη. Πρέπει να παρέμβει η Σερβία στι υπογραφέ, δεν έχουν αναιρεθεί αυτές οι υπογράφες ακόμα το δεκατόσο για τις συνοριακέ τους διαδικασίες. Άρα πρέπει να γίνει μια συζήτηση λέει υποθετικά εάν και εφόσον Σερβία γιατί είχαν ενιαία σύνορα η Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουν ενιαία και αυτό όλοι το αποκαλούν μόρφωμα το οποίο λέει βάσει των νόμων που υφίστανται μέχρι τώρα δεν έχει οριοθετημένα σύνορα κατεκτίμηση και λοιπά και οριοθετημένα διάφορα πράγματα που απορρέουν από τις διεθνείς αυτές συνθήκες. Είναι παράνομο το όλον γεγονός. Και καταχρηστικό. Δεύτερον, στο άρθρο 44 παράγραφος κάτι δεν θυμάμαι λέει ότι για σοβαρά εθνικά θέματα και οικονομικά δύο περιπτώσει, ο πρόεδρος... Ο εκάστοτε εννοείται κηρύσσει εκλογέ πάρα αυτά. Δεν το σύνταγμα εδώ δεν είναι εθνικό θέμα. Αυτό. Αν είναι, ε, α μου πούν τι είναι εθνικό, αν δεν είναι αυτό, ε, Κοίταξε, πήραμε. Είπε πριν, δεν πήραμε κάτι. Είσαι, τι είναι εθνικό, είσαι, σε κατα... ε, ε, ε, ε, Το πάρτι των το, το, γκέι, Ρε παιδί μου, είσαι εγκάθετη σε καταγγέλλω. Δεν πήρε μια γραβάτα το άτομο Έβγαλε ο Ζάεφ τη γραβάτα και του την έδωσε Καλέ έβγαλε Την γραβάτα του και του την έδωσε Και του την έδωσε ναι Τόσο Δη... φτωχό είναι δεν μπορούσε να αγοράσει μια γραβάτα Να του δώσει ε, Δεν φοράει γραβάτα αυτός είναι αριστερό δε. Α. Δεν φοράει Μάλιστα. Ε, Ναι τι λένε, λέμε τώρα Δηλαδή λοιπόν... είναι αυτό που λέει Διε ε, πες Δέκα πέι Και πέντε αυγά Τουρκία. Και γίναμε Ευρωπαίοι τα έλεγε και ο προφήτης, ο yeah. χάρη αυτά Ε, πάση περίπτωση Δεν μπορώ, δεν μπορώ ε, Έχει σπάσει το στομάχι μου τόσο Λοιπόν, σπάσει. βάζω Ελένη Βιτάλη Ίσως φταίνε τα φεγγάρια <Το> Άχου μου κόλλησε Θα βάλω το επόμενο ταν βλέπω πόσο λίγα σου έχω δώσει Τις κουβέντες, τις πικρές που σου έχω πει Πόσο θα θέλα για μια στιγμή μονάχα Να γυρνούσε η ζωή μου στην αρχή Πόσο θα θέλα για μια στιγμή μονάχα Να γυρνούσε Στη ζωή μου στην αρχή. Κι όσα λάθο έχω κάνει να διορθώσω. Και να ζήσω μια ζωή μόνο για σένα. Ποιοσα μην στη μέση να τελειώσω και να ζητήσω. Πόσα ήταν γραμμένα και όσα μείνανε στη Μεσίνα. Μέση... Ξεχάσω να πω γιατί θα το μαζέψουμε κάπου εδώ τώρα. Για να φύγει και νωρί η Μαρία, είναι αργά και δεν μπορεί να πηγαίνει μόνη τη στο σπίτι. Ε, ότι το Σάββατο γίνεται μια εκδήλωση όπω κάνει κάθε χρόνο ο φίλο μα εδώ ο Λευτέρη ο Διαμαντέρα στο θεατράκι των Καβίνων Μυστηρίου, το μοναδικό στη Νότια Ελλάδα, ε, 5 χιλιόμετρα έξω από την πόλη τη Θιβά. Και όσοι θέλουν να πάνε, γιατί με πήραν και κάτι φίλοι τηλέφωνο, τι θα γίνει κλπ. Α ενημερωθούν από τον ίδιο του Διαμαντάρα ή με πάρουν τηλέφωνο εμένα από αύριο να φτιάξουν παρέε Να ενα τέσσερι τέσσερι 4-4, ξέρω εγώ. Να πάνε είναι ωραία εμπειρία, είναι ωραία βολτίτσα. Ο κύριο είναι καλό και γίνεται διάφορα εκεί μια εκδηλωσούλα καταπληκτική, αρχαιολινική, ελληνοπρεπέστατη. Την οργανώνει ο Διαμαντάρα και ο Παντελή, ο Κοντογιάννη. Η Μαρία τα ξέρει αυτά, έχει πάει και εγώ έχω πάει. Είναι όμορφα. Και όσοι θέλουν να παρευρεθούν που δεν έχουν πάει, γιατί αυτοί που έχουν πάει γνωρίζουν και τον τρόπο και το όλο θέμα, ε, αξίζει τον κόπο θα τους έλεγα εγώ. Το Σάββατο είναι απόγευμα γίνεται αυτό. Γίνεται μια συνάντηση εκεί στον παλιό φούρνο του Γιαννούλάκη, στον Ασπρόπυργο και πάνε από εκεί. Είναι όμορφα, θα τα πούμε και αύριο. Θα τα πούμε για την Πέμπτη που θα είναι εδώ ο διαμαντέρα, Οπότε να συνεχίσουμε για να ολοκληρώσει η Μαρία και σημερινή εκπομπή που ήταν καταπληκτική, αλλά περιμένω στο τέλος για αυτό που έχεις Βεβαίως. να αφήσει έστω αυτό... ρητορικά σαν πρόταση παρακαλώ λοιπόν ε, έχω πάρα πολλά θα μπορούσα να σας πω ε, περιστατικά που οι Έλληνες ε, με τα σώματά τους Ξαπλώνανε στο Μουσείο Ηρακλείου για να μην φύγουν να, να πάνε σε εκθέσει στην Κρήτη, Μάλιστα. παντού, παντού σε όλη την Ελλάδα. Δεν, δεν, δεν έχω χρόνο να τα αποταξέρετε εξάλλου. Ναι. Αυτά. Λοιπόν, τώρα. Δεν μπορούμε να, να μένουμε έτσι, να καθόμαστε στην πολυθρόνα μας και μέσα στην κατάθλιψή μας. Να θυμίσω τι πιστεύανε οι πρόγονοί μας, ποιος είναι, ποιος είναι ο, ο εύχαρης άνθρωπος, αυτός που έχει μερτικό στη χαρά. Πρέπει να αποκτήσουμε μερτικό στη χαρά. Να χαίρεστε, μη σας πιάνει η κατάθλιψη, θα τα παλέψουμε τα πράγματα. Πρέπει να τα παλέψουμε. Ρωτούν λοιπόν οι Έλληνες, της ο Ευδαίμων, ποιο είναι λοιπόν αυτός που, που, που είναι, είναι ισορροπημένο άνθρωπος και έχει και τη χαρά. Ναι. Ο το σώμα στο σώμα υγιής Να περπατάτε, να γυμνάζεστε, να πηγαίνετε στην αυτιά. Κάντε γυμναστική μόνοι σας Βάλτε τραγούδια και χορεύετε. Είναι γυμναστική. Ναι. Α στήκες. δεν είσαι δηλαδή τραγάμα το κάνεις αυτό Όχι, μόνος όχι, όχι. όχι. Δεν ψυχήν <κου>... εύπορο. Έτσι. Ναι. Την δε φύσιν ευπαίδευτο. Άρα λοιπόν, κοιτάξτε τι χρειαζόμαστε δηλαδή επανελλήνηση και όλο μας το αξιακό σύστημα και τα σύμβολά μας να τα στηρίζουμε και να μην, να μην τους ακούμε, διότι αυτοί χρησιμοποιούν σοφίσματα. Η σοφιστική στην αρχαιότητα που ρήμαξε για ένα μεσοδιάστημα την αρχαία ελληνική σκέψη, έκανε τη μέρα νύχτα και έλεγε το κρύο ζεστό, και το, δηλαδή έλεγε ψέματα και μπορεί η γλώσσα να, να, να για πράγματα που δεν γνωρίζουμε Γι' αυτό πρέπει να μαθαίνουμε να, να μην μας εξαπατούν Να μην μας παραπλανούν Γιατί μπορούν και το κάνουν Αλλάζουν με τις αντιθετικούς Αντίθετες έννοιες. έννοιες Τις έννοιες μας Επιπλέον έχω να σας πω το εξή: Για να αλλάξει η κατάσταση Σε αυτή τη χώρα Πρέπει να γίνει αλλαγή πολιτιακή Τέρμα και τελείωσε Τι εννοείς με αυτό διόλαι... Θα πω αμέσως τι εννοώ ε, ναι, Πρέπει το. να γίνει μια επικαιροποιημένη Μάλιστα. Στο σήμερα Μάλιστα. Επικαιροποιημένη στο σήμερα ναι. Αλλαγή του πολιτικού συστήματος Σε μια επικαιροποιημένη Άμεση δημοκρατία Η οποία θα έχει βάση Τις κοινότητες Και δηλαδή τους δήμους Λοιπόν Επιπλέον, Πα... πρέπει Λέγε. να μπουν στην υπόθεση αυτή με μία, να, με μία γερουσία να μπουν και οι ομογενεί. Να εκλέγουν και να έρχονται και εδώ σε αντί, αντίστοιχη αυτή ομογενή. Είσαι κάθετη. Αφού δίνουν η σε όλο το σκυλολόγιο που έχουν μαζέψει τον εκατομμύριο κόσμο Θα βάλουμε και τους Έλληνες του εξωτερικού Τι είναι αυτά που λες δεν τρέπεσαι λίγο Τους Έλληνες του εξωτερικού θέλω Δεν θέλω τους λαθρομετανάστες εδώ μέσα Γι' αυτό τους θέλω για, Γιατί έτσι είμαστε, πολύ, είμαστε πάρα πολλά εκατομμύρια Και να έρχονται και εκείνοι Λοιπόν και προσέξτε με Εδώ και πέντε χρόνια μερικοί εθπατρίδες ναι. που έχω την τιμή να μετέχω κι εγώ σε αυτή την προσπάθεια, Μάλιστα. έχουμε ετοιμάσει αυτό το, το πολιτικό σύστημα. Μάλιστα. Σας λέω ότι είναι μια επικαιροποιημένη με τις σύγχρονες ανάγκες ναι. άμεση δημοκρατία, αυθεντική δημοκρατία, δηλαδή. Ναι. Το δεύτερο είναι ότι έχουμε φτιάξει. Ναι. Ήδη είμαστε έτοιμοι σε λίγο, είμαστε έτοιμοι. Δεν θέλω να πεις ονόματα. Όχι. Εντάξει. Κανένας που έχει υπάρξει βουλευτής ή έχει λάβει θέση ευθύνης που κατέστρεψαν την Ελλάδα δεν μπορεί να έρθει αν μετανοήσει και να είναι μέλος, αλλά δεν θα λάβει καμία θέση Πολιτική ή πολιτιακή. Ε, δε, δε, αυτό, το από αυτούς, αυτό το αυτού. Λοιπόν, τα αυτά. Τελειώσαμε. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι έχουμε τα προγράμματα για όλες τις περιοχές ναι. της παραγωγικής δραστηριότητας και της δημιουργικότητας σε υλικούς και άειλους πόρους της πολιτείας μας, της χώρας μας δεν είναι λίγο ουτοπικό το θέμα, λέω ρητορικά και, στο και επίτηδες άφησέ με να τελειώσω επίτηδες και, στο το θέμα, και στο θέμα της παιδείας και του πολιτισμού ε, μου κάναν την τιμή να βάλω πάρα πολύ το χεράκι μου λοιπόν ναι. τις ξέρετε τις θέσεις μου εγώ έφτιαξα το καμάρι το καμάρι της παιδείας και τα, τις ολοήμερες μονάδες, έχοντας συνδράμει μαζί με το Μάτι Μέρι και το φιλανδικό πρώην σύστημα, το οποίο καλό ή κακώς, αξιολογήθηκε ως το καλύτερο εκπαιδευτικό σύστημα στην Ευρώπη και το αντιγράφουνε σωριδών. Εκείνο που έχει τώρα σημασία είναι ότι στην Ευρώπη, όχι στην Ελλάδα. θα πρέπει οι Έλληνες να κατανοήσουν ότι δεν έχει κανεί το αλάθητο του Πάπα και την απόλυτη γνώση. Πρέπει να λειτουργήσουμε συλλογικά, να αφήσετε κατά μέρο οι πάντες και να στις μικροδιαφορές ή οι ή οι γνώμες ελάτε να καταθέσετε στο συναμφότερον, συναμφότερον σημαίνει πάντοτε... Δύο μυαλά είναι καλύτερα από, από ένα Περισσότερα μυαλά που θα σκεφτούν Αλλά με ποια πρόθεση Η πρόθεση θα είναι μόνον η πραγματική σωτηρία και προκοπή του ελληνισμού Τελεία και παύλα Τίποτα άλλο Ούτε καρέκλες ούτε αυτά Εξάλλου είναι έτσι το σύστημα που δεν επιτρέπει τέτοια πράγματα Και δικλείδες ασφαλεία άμεσα να εμποδίζεται οποιαδήποτε εκτροπή και παραβίαση του ήθους και της θέλησης του ελληνικού λαού που αν το λαό ξέρει πολύ καλά ποιο είναι το συμφέρον της πατρίδος του το παραμυθιάζεται και του λέτε ψέματα ότι δίθεν παλεύεται γι' αυτό όταν, όταν το, το, το, τον εξαθλιώνεται και όταν του στερείτε την παιδεία του και όταν του στερείτε τις αξίες του και όταν του στερείτε τις ρίζες του και τον κάνετε έναν λαό σε μετεωρότητα. Λοιπόν, επανελήνηση εδώ και τώρα και την πεποίθηση βαθιά χαραγμένη στο μυαλό μας. Την είπαν όλα τα μεγαλύτερα και συνεχίζουν να τη λένε πνεύματα της ανθρωπότητας. Ελληνισμός ή βαρβαρότητα. Τελεία και παύλα. Λοιπόν, και να είστε έτοιμοι ναι. και να σκέφτεστε και να μην έχετε ούτε πελατιακές σχέσεις με τους βασανιστές σας ούτε να έχετε σύνδρομο πολιτικού, πολιτικής Κοπενχάγης. Ναι, το ναι, ξέρετε ναι. αυτό που το θύμα ταυτίζεται με, το με τον βασανιστή του εσείς λοιπόν δεν θα έχετε πολιτικό τέτοιο σύνδρομο πολιτικής Κοπενχάγης ναι. λοιπόν εσείς θα τα πετάξετε όλα αυτά όλα και, και θα, θα τα κρατήσουμε. ξαναδείτε τα πράγματα θα τα τα πράγματα και τότε μπορούμε να κάνουμε το θαύμα με την αρχή της δεδηλωμένη, Τελία και παύλα και να ξαναστήσουμε όπως κάνανε οι πρόγονοι μας ξανά και ξανά και ξανά την πατρίδα. Αυτό. Υπό έναν όρο. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ποιο είναι ο όρο. Να σε καλά να ζει, να το δούμε ζωντανό, αυτό είναι ουτοπικό, με την καλή έννοια το λέω, γιατί μα αφήνουνε, αλλά θέλω να έχει σύμβουλό σου τον Καρανίκα. Κάνε μου τη χάρη. Να πάρω σύμβουλο τον Καρανίκα. Ε, βέβαια. Δεν καταλάβατε. Παρόλο που κινδυνεύω να με συλλάβουν και να με κλείσουν φυλακή, ναι. λέω από εδώ ότι. Αυτοί οι κύριοι όλοι, όλοι, όλοι που, που, παίξαν, που παίξαν το οικονομικό, εθνικό, πολιτιστικό και πολιτικό Μέλλον παιχνίδι σε βάρος αυτής της χώρας πρέπει όλοι να στηθούν, να στηθούν, μου είπανε 8 μέτρα που λέω είναι, είναι μεγάλη απόσταση μπορεί και, να και μπορεί να αστοχέσεις. Να ναι. ναι. Εγώ εξεπαθείς. Τελεία και Πάβλα γιατί βρωμίζουν το Άγιο Χώμα της Πατρίδος. Και άμα αστοχήσεις, γιατί είναι δύο λέξεις, είναι αστο και χήσεις. Δεν ξέρει τι να σου συμβεί από τα δύο στα οχτώ μέτρα, είναι μεγάλη απόσταση. Άμα αστοχήσεις. Γράβες, μαράκι Εμέ μου. δεν <χει> ε, ε, ας δω την Ελλάδα, τη χώρα μου, να, να, να ορθοποδεί... Και είναι ύψιστο στόχος αυτό. Στο κάτω-κάτω της γραφής, για ποιο λόγο ζούμε. Αν δεν ζούμε για ένα φιλότιμο, αμετάφραστη στι άλλες γλώσσες, έννοια. Αυτός που είναι φίλος που αγαπάει την τιμή, αυτό που έχει αξία και δεν ασχολείται με σκουπίδια και βδελίγματα και... Ολέθριες αποφάσεις Σε βάρος Του λαού Του ελληνικού και των άλλων λαών Υπό μίαν έννοια όμω Επειδή εγώ είμαι Μαρία Το είχαν ρίξει όλοι στην καρατέτια τους Δεν προσέχανε Και το θυμήθηκανε τώρα Που φύγει το σεντονάκι από κατά τα ποβαράκια Γιατί εσύ σκούζεις Τόσα χρόνια εγώ και γιατί άλλοι Και δεν προσέχανε οι καταναλωτικούλιδες και οι φίλοι μας Μας ακούνε. Οπότε συμφωνούμε απόλυτα. αφυπνιστεί ο Έλληνα και να είναι συγχωρεμένο για οτιδήποτε. Α αφυπνιστεί. Είναι Έλληνα, είναι, είναι ενελληνισμό Αδερφός Ωραία, αυτό μάρασε. Και Και να κλείσουμε να πω στου φίλου, αφού πω αυτό που θέλω, να είναι καλά αυτό το παιδί. Ένωσε τους Έλληνες και ξεφτύλισε την αριστερά Μην τα ισοπεδώνουμε όλα Να είναι καλά Να είναι Γιατί καλά. η αριστερά έχει εξεφτελίσει Το σύμπαν Και ευτελήσει τις αξίες αυτής της και χώρας Και ήταν και η τελευταία ε, μυαλοπολία εκεί Γιατί οι μυαλοπολίτες είναι αυτοί Δεν υπάρχει στον πλανήτη αριστερά Εδώ ο Βορειοκορεάτης θα βρήκε με τον Τραμ τώρα ε, Τρελαθούμε τελείως Σήμερα ήταν στην Κίνα Έκλεισε το παιχνίδι από εκεί. Λοιπόν, κλείνει και από εδώ. Να είμαστε αισιόδοξοι. Όλα αυτά είναι παράνομα και καταχρηστικά. Μπορούμε να τα ανατρέψουμε. Μπορούμε. Μη σας λένε δεν μπορούμε. Μπορούμε. Ναι. Είμαστε κυρίαρχο λαό. Αυτό που λέει το άρθρο 2 του συντάγματο, σκεφτείτε όλα λέει, γίνονται πονόματι του Ελληνικού λαού. Και αυτό του ελληνικού λαού! Ποιο ελληνικό λαό θα θέλει, θέλει κάτι από αυτά που κάνουν. Δεν μου λε τώρα, είναι πιο δημοκράτε αυτοί κάνουν δημοψήφισμα και εμεί γιατί δεν κάνουμε δηλαδή. Αφού είναι χαρούμενιά όλο το έργο, είναι χαρούμενια. Γιατί δεν κάνουν δημοψήφισμα να πάρουμε και τη φραγάγια για πουν όρε 50 ακόμα μα ψηφίσανε. άρα οκ. Okay. Γιατί δεν το κάνουνε. Πάντω έχει ακριβήνει το αυγό. Έχω εγώ φίλου, στα μέγαρα. Και θα γίνει τη κακομίρα στι επόμενε εκλογέ ή στι επόμενε εβδομάδε. Συγγνώμη, εκδηλώσεις. μισό λεπτό. Όταν λένε, λένε, άκουσα κάποιους να λένε στα κανάλια ναι. για να καταλάβεις πρέπει και αυτούς να στήσουμε στον τοίχο. Λένε, λένε oh, ναι. κάποιε κυρίε και κάποιοι κύριοι, μα, μα δεν έχει την, ετοιμιγο-, την εμ, ψήφο του ελληνικού λαού, τον έβγαλε πότε. <Κι> μα είπε ότι θα κάνει τέτοια πράγματα, ναι. Πότε, Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, μου λένε ότι σε τσαντίζω να ηρεμήσω και ρε παιδιά, δεν χρειάζεται να τσαντίσω εγώ τη Μαρία. Τσαντίζε μόνη τη τώρα. Αλίμονα και τα λοιπά. Να σε καλλινυχτήσω, να προλάβει και το. Να έχετε παρόλα αυτά μια καλή νύχτα. Να χαμογελάτε Το γέλιο Είναι υγεία Έλεγε ο Ιπποκράτης Είναι μέσον θεραπείας Και σωματικών Και ψυχοδιανοητικών πόνων Και όπω έλεγε ο μέγας φιλόσοφος Ανδρέας Μικρούτσικος Είναι και μεταδοτικό Βέβαια. Άλλη κουκουρούκου αυτή η κατάσταση Κουραδοποιημένη Να γελάτε λοιπόν Να, να προσπαθείτε να είστε υγιείς να έχετε μερτικό στη χαρά και να σκεφτείτε ότι είστε Έλληνες. Αυτό Το έχει ορισμένες, αυτό. Ορισμένες, ορισμένες, ορισμένες συνέπειες. Πάνω και πριν απ' όλα την φιλοτιμία, δηλαδή αγάπη στα πράγματα που αξίζουν στη ζωή. μόνο αυτά που αξίζουν στη ζωή, δεν αξίζουν αυτά που σας λένε οι διαφημίσει και αυτά που σας βάζουν, και το star system που σας βάζει, μου επιτρέπετε τη λέξη παρόλο που είμαι ακαδημαϊκό, τα ξέκολα εκεί πάνω. και δεν το λε γαλλικά, αργοπελά μου, αφού μιλά γαλλική, ξεκολουά. Πε ξεκολουά de la television. Τι γελάζα, αγκοπελά μου, ξεκολουά de la television. τάπ, τελείωσε. Να κρατήσεις και την ακαδημαϊκή σου οντότητα, κυρία. Τζανίεφ. <laughs> Πώ με είπε, Τζανίεφ. Δεν μου λε. <laughs> δεν, δεν σε δύναμη <laughs> να σε πετάξω από το βαλκόρι, <laughs> αλλά μπορώ να κάνω κάτι άλλο. <laughs> να σε χαστούκίσω. Λοιπόν, καλή χτίση φίλους φίλου. Να σου ευχαριστήσω και εγώ. Ωραία, περάσαμε σήμερα. Να είστε καλά και να θαρσίτε. Έχουμε συμπαντική βοήθεια. Βάλτε το καλά στο μυαλό σα. Η Ελλάσπε να ζήσει και θα ζήσει σε πείσμα όλων. Το DNA μα είναι σε όλη την Ευρώπη των αυθεντικών Ευρωπαίων. Προσέξτε, οι Κέλτε παρήχθησαν από το Ιατρικό Σίνομα. 20 εκατομμύρια είμαστε σε, σε όλο τον πλανήτη. 20 εκατομμύρια είμαστε σε όλο τον πλανήτη. Γι' αυτό δεν του ενεργοποιούν. Είμαστε 200 εκατομμύρια σε όλο τον πλανήτη, γι' αυτό δεν του ενεργοποιούν, γιατί είναι κοπρόσκυλα Λοιπόν, να πω στου φίλου ότι σε 3 λεπτά, 4 να την περάσω το κεντρικό υπολογιστή την εκπομπή, θα παιχτεί σε επανάληψη αμέσω και μετά για του φίλου που γουστάρουν και δεν απολαύσαν χθε την εκπομπή τη κυρία Νάντη Παπαμίτσου, θα παιχτεί σε επανάληψη. Δηλαδή, ακολουθεί σε επανάληψη η εκπομπή που μόλι έλαβε τέλο και μετά θα επαναληφθεί η εκπομπή της κυριας κυρίας Πα-Παμίτσου. Αυτά. Λοιπόν, να βάλω και το τραγούδι Εξόδου. Ήρθε πάλι το άτομο και με σύγχυσε σήμερα Δόξα τω Θεώ καλά περνάμε να μας τόρθηκε η ίζια Τι σαρνόνται και αρρώστια αύριο ξεκινάμε γύρω στι 6.30-7 παρά με τον Μιχάλη του Γρηγορίου, μετά έχουμε την κυρία Κουμβούνη και μετά έχουμε τον κύριο Απόστολο Αντωνάκη, τον οποίο ονομαζόμενο και τόλμη. Να μεγάλο ευχαριστώ σε όλη τη μεγάλη παρέα του Αλμπέντο που καλοκαιριάζει, έχει ποδόσφαιρα και λοιπά Και είναι όλοι μέσα εδώ από Αμερική, Καναδά, Αγγλία, Βόρεια Ευρώπη, Ιταλία, Κεντρική Ευρώπη, από Βουκουρέστη, από Κύπρο μέχρι Αυστραλία και Βιετνάμ Θα γίνω κογκολέζος στο τελο Βιετναμέζος μάλλον Και πλάκα πλάκα όπως λέμε χρόνια Το σύστημα καταραίει Σάπισε τελείως Πιάστε τις άκρες Το φωνάζουν χρόνια όλοι όπως και η κυρία Που ήταν εδώ μέχρι προλίγου Δεν άκουγε κανείς Φάγατε το τυράκι Τώρα Αλλάξτε αντίληψη αγαπητοί φίλοι Τίποτα άλλο Γι' αυτό και το σλόγγαν του Αλμπέντο που είναι τετραετ Λέει άλλε νοηματικέ διαδρομέ. Λοιπόν Τελειώνει το κομμάτι για να κλείσω την εκπομπή. Ευχαριστώ όλους. Θα απαιχθεί σε επανάληψη απευθείας η εκπομπή αμέσως η συγκεκριμένη και μετά η εκπομπή χτεσνοβραδινή της κυρίας Νάντης Παπαμίτσου με την κυρία Νανά Παλετσάκη. Να είστε καλά όλοι και δεν κολώνουμε γιατί τους ξέρουμε και έχουμε πει όταν αυτοί θα λείπουν εμεί εδώ θα είμαστε.